Αν θεωρήσουμε ότι αυτός ο κύκλος είχε επιτυχία, μπορούμε να τον συνεχίσουμε, με τα μουσεία ενώ ε, Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι πολυσυλλεκτικός και κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό και μέσα από αυτό μπορείς να δεις και όλες τις εποχές, όλες τις περιόδους και όλους τους πολιτισμούς. Οπότε, αν το συνεχίσουμε, μετά θα σας δώσω και ένα προτινόμενο αυτό να επιλέξετε. Εγώ έχω κάνει μια επιλογή. Γιατί θέλω, θέλω να πάμε, ας πούμε, σε κάποια που δεν είναι... α πούμε, στο Μουζέο Δ' του Μεξικού πρέπει να πάμε γιατί είναι πολύ διαφορετικό. Ε, στο Ερμητάζ πρέπει να πάμε γιατί έχει πολύ δυνατά κομμάτια. Ε, είναι πολλές πόλεις ακόμα που έχουν κάτι ενδιαφέρον. Από το Πεκίνο και το, τη Βογκοτά μέχρι τη Ρώμη και το Παρίσι. Οπότε θα σα δώσω να κάνω μια επιλογή και... Μαζεύουμε τα στατιστικά και βλέπουμε, ή μπορούμε να το κάνετε και διαδικτυακά αυτό, ε. Έτσι καλώς τώρα και εγώ τώρα θα σας κάνω το Μετροπόλιταν σήμερα. Τι να βρω το κάνει στο Μετροπόλιταν, δηλαδή είναι εκατομμύρια αυτά που έχει να δείξει. Είναι από τα πιο μεγάλα, από ουσία, του κόσμου. Ε, και, και επεκτείνεται διαρκώς, ας πούμε. Νοικιάζει, μπαίνει τηλεοφόρο και άλλο, και άλλο, και άλλο και επεκτείνεται συνέχεια. Κάνουνε και κληροδοτήματα ένα σωρό πλούσιοι αμερικάνοι. Πού να τα κάνουν, ας πούμε, αν δεν έχουν τη δυνατότητα να συντηρήσουν ένα δικό τους μουσείο, το δίνουν όπως γίνεται σε όλες τις χώρες, το δίνουν, ας πούμε, ως κληροδότημα στο κράτος και αυτό θα πάει εκεί, στο Metropolitan. Οπότε τώρα, ε, δεν λέω πολλά εισαγωγικά τώρα για το Metropolitan και τη δομή του κτλ. Έχει τα πάντα το Metropolitan, τα πάντα, έχει open access, έχει μία πολιτική από τον Φίλιππο Μοντεμπέλο ακόμα από τη δεκαετία του '90, δηλαδή που ήταν ο διευθυντής του, μέχρι του σημερινού διευθυντές. Ε, παρόλο που διοικούνται από Board of Trustees, ουσιαστικά, τα μουσεία, ε, οι διευθυντές είναι αυτοί που παίρνουν τις ρηξικέλευθες αποφάσεις. Ε, οπότε, έχει έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτό επειδή στεγάζει έργα τέχνης από όλο τον κόσμο, από όλες τις εποχές και από όλους του πολιτισμούς, από προκολουμπιανά μέχρι σινοϊαπωνικά, από ισλαμικά μέχρι ελληνικά, από ρωμαϊκά μέχρι αιγυπτιακά, από οτιδήποτε φανταστείτε, έχει και ένα χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο εκπαιδευτικό και έχουν κάνει open access σε πολύ ψηλή ανάλυση όλα του τα έργα, οπότε έχει ένα πάρα πολύ καλό site που όταν πας να κατεβάσεις εικόνα, δεν σε μπλοκάρει, ούτε πρέπει να ζητάς άδειες και τον και, και άλλο. Είναι open access. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό ε, και έχει και πολύ πληροφοριακό υλικό. Έχει καλά references, οπότε μπορείτε να το επισκεφτείτε. Met. Met. Μετ. Μετ. Μετροπόλιτα. Εντάξει. Τώρα, εγώ έχω κάνει αναγκαστικά μια επιλογή, το έχω χωρίσει σε δύο μέρη. Το ένα είναι η ευρωπαϊκή letzte. τέχνη, το πρώτο μέρος που θα το τρέξω λίγο, γιατί μας είναι οικεία γενικά, οπότε δεν θέλει context Και το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με εξωευρωπαϊκούς ή αρχαίους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Και εκεί θέλω να εστιάσω λίγο περισσότερο στη, στα ελληνικά, γιατί έχει από τι συλλογές ελληνικών ελληνικών. <κλήσει> νομίζω ότι είναι μαζί με την Αθήνα και το Βατικανό, ότι είναι τα ωραιότερα ελληνικά έργα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ε, και το Λούβρο έχει ωραία βέβαια. Αλλά έχει πολύ ωραία κομμάτια. Πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Εκπληκτικά δηλαδή. Και πολλά. Πολλά δηλαδή. Μόνο η θη, α πούμε, έχει γύρω στι 110 λίκηθου. Λε Έλεο, α πούμε. Έχει φρόνη, έχει ξυκία, έχει ανδοκίδια, έχει δούρη. Έχει... Λε πώ μάζεψε όλου αυτού. Ε, ειδικά από Αγγεία. Κυκλαδικά. Έχει δηλαδή ένα αριθμό κυκλαδικών αντικειμένων, ευρύτερα αντικειμένων, όχι μόνο ιδωλίων, που είναι πάνω από 400. Οπότε έχει πάρα πολύ υλικό. Ναι, ναι, είναι. Και είναι πολύ ωραία κομμάτια. Οπότε το πρώτο μέρο έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ζωγραφική και το δεύτερο έχει να κάνει με εξωευρωπαϊκού πολιτισμού και με εστίαση στην αρχαία Ελλάδα. Ε, το πάω λίγο ανάποδα. Κανονικά έπρεπε να αρχίσω από τα πιο παλιά, αλλά έχω λόγο που το πάω έτσι για να το τελειώσω με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε πάμε να δούμε λίγο από την αναγέννηση μέχρι το 19ο αιώνα, ένα, ένα κομμάτι. Κάποια πάρα πολύ ωραία έργα ας πούμε φίλοι πολύπη, είδαμε και στην, δεν λείπει ούτε από εδώ ο Λύπη, ε, και είδαμε και στη Φλωρεντία Φίλιππο πολύπη που ήταν φλωρετινός, αλλά αυτό το αριστούργημα εδώ είναι στο ΜΕΤ. Και είναι ένα πορτρέτο, διπλό πορτρέτο, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ε, εντάξει, αυτός ήταν και του κλευτού λίγο, οπότε θέλω yeah. να πω ότι ήταν και μοναχός, yeah. και όσο να είναι μοναχός έχει τους ενδιασμούς με την ερωτική συνέβρεση και τα λοιπά, πρέπει να γίνεται λίγο κλεφτά όλο αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά επειδή δεν είμαστε κουτσομπόλιδες, δεν θα σταθούμε σε αυτό. Απλώς το λέμε σαν μίξη για το κατά πόσο είναι λίγο κρυπτική αυτή η σχέση. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι είναι σαν δύο εραστέ που συναντιόνται κρυφά. Είναι πολύ καλοντημένοι όμω για να τονιστούν και στου δύο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Τη ταξική του προέλευσης οπότε έχουν συγκεκριμένα δακτυλίδια, συγκεκριμένα coat of arms, έτσι, εμβλήματα κτλ, τα, τα οποία υποδηλώνουν περί ατόμων πρόκειται, είναι αποστασιοποιημένα, λειτουργούν δηλαδή μέσα από σαν να μην διαισθάνεται ο ένας την παρουσία του άλλου, είναι αυτά τα προφίλ πορτρέτα της πρώηνης αναγέννησης που είχαμε δει και του Πιζάν Νέλο και του Μποτιτσέλι και άλλων, μόνο που εδώ Γίνεται διπλό αυτό, μπαίνει ένα contact και δημιουργεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχέση, η οποία συγκροτείται και αποδομείται ταυτόχρονα. Είναι δύο, δύο εραστές που κοιτάζονται και δεν κοιτάζονται, είναι μαζί και είναι χώρια, είναι έξω και είναι μέσα. Και όλο αυτό γίνεται με ένα πάρα πολύ κομψό τρόπο, σχεδόν εμβληματικό, σε ένα από τα πολύ περίεργα και ιδιαίτερα έργα της πρώιμης αναγέννησης. Συνδυάζει την γραμική καθαρότητα της φλωριντινής τέχνης. Δείτε πόσο κομψή είναι η γραμμή. Μαζί με την αγάπη για τη λεπτομέρεια που την έχουν υιοθετήσει από τους φλαμανδούς, δείτε τις ανεπαίσθητες λάμψει στα κοσμήματα και στα περάσματα του φωτός. Την αγάπη για τα υφάσματα οπότε υπάρχει αυτό το βάθος της υφής και του τρόπου με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα χαρακτηριστικά και η εν γέννη με την οποία αποδίδονται αυτές οι γερτομέρειες. Φρά, φρά είναι αδελφός, φρά, φρα, είναι σύπνηση του φρατέλου αδελφός, όπου ακούτε Φρά ήταν μοναχή, Φρά Αντζέλικο ήταν ο μοναχός. Αγγέλικο, φρά Φιλιππολίπη, ο μοναχός Φιλιππολίπη Άρα η ζωή τους ήταν σε μοναστήρια κυρίως Γι' αυτό έχουν ζωγραφήσει πολλά θρησκευτικά έργα Αλλά έκαναν και πάρα πολλές κοσμικές παραγγελίες Λόγω τη μεγάλη φήμης που απέκτησαν Ο Φρά Φιλιππολίπη ήταν στη γενιά πριν τον Ποτιτσέλη Πριν τον Λεονάρτο, πριν τον Μιχάη Άγγελο Δηλαδή το 1430 μέχρι το 1460 δούλευε Οπότε είναι ίσω ο σημαντικότερο καλλιτέχνη εκείνη περίοδου. Ενώ δίνει την ψευδέστηση του ότι κοιτάζονται, δεν κοιτάζονται. Ενώ είναι σαν ο ένα αντικριστά τον άλλον, δεν είναι. Αυτή ουσιαστικά φωτίζεται από ένα παράθυρο που βρίσκεται πιο κοντά μα από το παράθυρο που είναι ο νεαρό. Έτσι. Και ο νεαρό κοιτάει προ τα μέσα, στο σημείο που θα έπρεπε να είναι αυτή, αλλά δεν είναι αυτή, γιατί αυτή είχε γιατί σε πρώτο επίπεδο. Είναι λίγο το έργο. <laughs> Η προοπτική του. Δεν είναι σωστή ούτε η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο, ούτε από το πρώτο τη κυρία στο δεύτερο του κυρίου, ούτε στο τρίτο, ούτε καν στο τέταρτο του φόντου, που είναι λάθο προοπτική. Αλλά όλα αυτά χωνεύονται μέσα στον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αυτή η σχέση ανάμεσα στι μορφέ. Είναι πολύ όμορφο έργο και πάρα πολύ περίεργο από τα κομψοτεχνήματα τη πρώιμη Αναγέννηση. Και μια και είμαστε στη δεκαετία του 1940, 1440. Πάμε στην άλλη αίθουσα να δούμε ένα πολύ όμορφο πέτρου Κρήστου, που είναι 29 επί 21, δηλαδή είναι τόσο, είναι ακριβώς η σελίδα Α4. Μην σας πω και κάτι εκατοστά μικρότερο. Αυτό είναι το, 29, το πορτρέτο που βλέπετε, σε αυτό το μέγεθος. Οπότε μας δείχνει τη δεξιοτεχνία με την οποία οι φλαμανδοί καλλιτέχνε, Βαντερ Βάιντεν που τον είδαμε στη Μαδρίτη και στο Ουφίτσι. Ε, Βανάικ, που τον είδαμε και θα τον ξαναδούμε, Πέτρου Κρίστου, ε, Γουγκό και όλοι αυτοί οι φοβεροί μάστορες του λαδιού, χρησιμοποιούν αυτήν την έννοια του νομιναλισμού και αποδίδουν με την παραμικρή λεπτομέρεια τις, τα πορτρέτα με φοβερό ρεαλισμό και με έναν εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο αποδίδονται όλα τα στοιχεία τη εικόνα. Πάμε λίγο κοντά να δούμε αυτή την δεξιοτεχνική απόδοση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι. το ενδιαφέρον τους εστιάζει μόνο στον τρόπο με τον οποίο αποδίδουν την πινελιά τη λεπτομεριακή. Γιατί έχει ένα πολύ ωραίο τρόπο που λειτουργεί το φως. Κοιτάξτε για παράδειγμα ότι υπάρχει μια φωτιστική πηγή που πέφτει πάνω στο ένδυμα του Μονακού και τονίζει τη λευκότητά του. Από αυτή τη λευκότητα. Προβάλλουν μπροστά οι τρίχες της γενιάδας, κίτρινο πάνω σε λευκό και υπάρχει και μια δεύτερη φωτιστική πηγή στο βάθος, όπου λειτουργεί μέσα από αυτό το κόκκινο. Ανάγλυφα ζωγραφισμένη η υπογραφή του πάνω στο επίσης ζωγραφισμένο κάσωμα του πλεσίου εδώ, σαν να είναι σκαλισμένο σε πέτρα, ενώ είναι όλο ζωγραφισμένο. Ε, η ήριδα με πάρα πολύ ωραία χρωματική παλέτα, και γενικά ένα μέγεθος το οποίο δείχνει την εξαιρετική δεξιοτεχνία. Πέτρους Κρίστους, πορτρέτου καρτουσιανού μοναχού. δεξιδίθελε τώρα τη δεξιοτεχνία του που στο, φυσί, στο κανονικό είναι σε μέγεθος μήγας εδώ κάτω είναι <laughs> γιατί ξαναλέω ότι είναι τόσο Μια και πήγαμε στον Πέτρος Κρίστους έχει και ένα δεύτερο πολύ ωραίο Πέτρος Κρίστους εκεί ε, ο οποίος δουλεύει πολύ όμορφα με αυτή την αίσθηση της ψευδαίσθησης είναι... έχουν πάει στη Μαρνέρη να ψωνίσουν, ε? και έχει και... ναι, γιατί είμαστε κι εμείς απ' έξω και κοιτάμε τη βίτρινα σαν τους περαστικούς, έχει μπλάκ αυτό, γιατί είναι απ' τα πρώτα έργα μαζί με το ζεύγος σαν του Jan van Eyck, που είναι λίγο προγενέστερο, κάποια χρόνια μόνο, που είναι η πρώτη φορά που κάποια έργα που κανονικά ήταν παράθυρα σε έναν κόσμο, η ζωγραφική σου έδινε την ψευδέση ότι πρόκειται για παράθυρο σε έναν κόσμο, Αυτά τα δύο έργα, του Ιαν Βανάκη, του Ζεύγω και του Πέτρους Κρίστους το... η επίσκεψη στο κατάστημα του Χρυσοχώου μου δίνουνε ταυτόχρονα με τους κύλους καθρέφτες με τους οποίους έχουν ζωγραφιστεί και το απ' έξω. Σε λίγο δηλαδή θα δείτε και μας που κλεφτά περαστική σαν τον Κύριο ας πούμε κοιτάμε τη βιτρίνα και βλέπουμε τι γίνεται μέσα στον καθρέφτη κάτω δεξιά. Ταυτόχρονα είναι γουνέφτα παιδιά εκεί και... Ξέρετε τώρα πώ είναι οι ερωτεμένοι την που πάνε να ψωνίσουν, τρεχαγύρευε. Είναι πλούσιοι, είναι ωραίοι, είναι κομψή. Αποδίδεται αυτή η, η γραφική κομψότητα, η αγάπη του οίκου τη Βουργουνδία για τα ωραία φάσματα. Αυτό ο Φίλιππος ο Ωραίο, ο Δούκα τη Βουργουνδία, εκείνη την εποχή έχουν γίνει, του Φιλίπου του Ωραίου. Υπάρχει το βουκάτο τη Βουργουνδία, είναι περίπου, να φανταστείτε, το μισό Βέλγιο σήμερα, το Λουξεμβούργο, λίγη Ελβετία λίγη γαλλία, αυτό το κομμάτι είναι τότε, το δουκάτι της Βουργουνδίας Αυτό ήταν πολύ μορφωμένο και είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τα υφάσματα είχε επιτελεί ολόκληρο οπότε στην αυλή του δούκα της Βουργουνδίας υπήρχε μια εξαιρετική κομψότητα που οι ζωγράφοι οι φλαμανδοί της εποχής προσπαθούν να την απεικονίσουν στα ζεύγη με τον τρόπο που έχουν τα κοσμήματα και αυτά τα υπέροχα υφάσματα για να το δούμε Υπάρχει ένα ακόμα, βλέπετε. Δεν είναι, δεν είναι ρεαλιστικά όπως την ίδια περίοδο Βαλάιγκ like, που απεικόνιζε και τις ατέλειες. Εδώ υπάρχει ακόμα η ανάμνηση του διεθνούς γορθικού ύφους που είναι αυτή η στυλιζαρισμένη χάρης και κομψότητα. Και πολλές φορές ήτανε παραγγελίες ανθρώπων που είχαν μεγάλη οικονομική επιφάνεια αλλά δεν ήταν αριστοκράτης στην καταγωγή το βλέπετε ότι φοράει τις εξαδέρφες σας. Και το αριστερό που το έχει γυρίσει γιατί δεν πραγματεύεται εντάξει, το δεξί που δεν το έχει γυρίσει πέφτει χαμηλά η τρέσα της Μανσέτας αλλά δεν μας πειράζει γιατί η έμφαση δίνεται περισσότερο στο ρούχο και στην ποιότητα του ταυτάκι του μεταξιού και εμείς είμαστε έξω και κοιτάμε ο μπανάκι. Ε Θεωρείται μαθητής του. Ο βανάι películ... )Un ο, ο διαφέρει γιατί είναι πιο ρεαλιστής. Δηλαδή το ζεύγος Αρνομφίνη που έχει γίνει 8 χρόνια πριν δεν έχει αυτό το μπλούτο των ενδυμάτων. Ωραία είναι αλλά είναι πιο ρεαλιστικά. Ενώ αυτό είναι πιο κομψό λίγο. Και δανείζεται και αυτό στο τρίμη κοινόνο των καθρέλων. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Προηγείται ελαφρώ. Ξαναπάμε στην Ιταλία. Να μιλήσαμε για το μανιερισμό πολύ αναλυτικά την προηγούμενη φορά Έχει μια σειρά από πολύ ωραία μανιεριστικά πορτρέτα στο ΜΕΤ Μεταξύ των οποίων αν μου λέγατε διάλεξε ένα θα διάλεγα αυτό του Μπροντσίνο Που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και στυλιζαρισμένο έργο Θα το διάλεγα για το βάθος των χρωμάτων Γιατί τη συνήθω ο Μπροντσίνο χρησιμοποιεί αποχρώσεις πιο έτσι, ακραίων χρωμακτικών Τόνο, πιο ελεκτρικ, εδώ είναι ένα πήμα της μελέτης του γκρίζου και του μαύρου. Ο τρόπο με τον οποίο το στιλιζάρισμα βέβαια αυτού του Όσκαρ Wilde του 1500, εδώ, το βλέπετε, ε, την αίσθηση αυτή της μανιεριστικής κομψότητα μέσα από το τράβηγμα των χαρακτηριστικών και τον τρόπο με τον οποίο οι λεπτομέρειε αποδίδουνε πολύ στυλιζαρισμένα με τη μανιέρα αυτή του μπρονσίνου. Είναι αυτός που είδαμε την προηγούμενη φορά την ελεονόρα του, Τολέδο με το μωρό της και το υπέροχο ρούχο, το ουφίτσι. Είναι ο ίδιος ο γράφος και αποδίδει με εκπληκτικό τρόπο αυτές τις διαβαθμίσεις του μαύρου, όπου ταυτόχρονα το βυθίζει σε ένα πρόσικο μπλέ και σε λίγο κοβάλτιο και δημιουργεί αυτές τις γκριζομπλέ αντάδιες, μέσα στο μαύρο, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερο Όταν βρεθείτε στη Νέα Υόρκη κάποια στιγμή, να εστιάσετε πολύ κοντά στο ρούχο τη μορφή και στον τρόπο με τον οποίο αναδύονται διάφοροι τόνοι του γκρι του μπλέι, του πράσινου μέσα από τον τόνο. Αλλάζουμε αιώνα και μια και μιλάμε για χρώμα, έχει κάποιου καταπληκτικού θεοτοκόπουλου βέβαια το Μετ, από του πιο ωραίους. Δυστυχώ οι θεοτοκόπουλοι. Δυστυχώ, θα πει δυστυχώ. Ε, ε, πολύ ωραίοι οι γκρέκο βρίσκονται στην Αμερική διότι όταν φτιάχνονταν αυτές οι συλλογές η Ευρώπη δεν είχε ακόμα εκτιμήσει το μέγεθος του Θεοτοκόπουλου τα βιβλία της ιστορίας της τέχνης τον 17ο και τον 18ο αιώνα τον θεωρούσε ένα δευτεροκλασάτο ζωγράφο οπότε πάρα πολλά έργα του όταν άλλαξε το καθεστώς στην Ισπανία και μ, άρχισαν τα μοναστήρια να χάνουν τη δύναμή τους και το περιεχόμενό τους και βγει καστοσφυρή αυτά τα αγόρασαν Αμερικάνοι συλλέκτες οπότε οι Ουάσινγκτον και οι Νέα Υόρκη έχουν από τους πιο ωραίους Γκρέκο ένας από αυτούς είναι ο άγιο Ιερώνυμος ε, As Scholar που είναι το διάχυτο κλίμα της εποχής της αναγέννησης οπότε έχω έναν Άγιο Ιερώνυμο ο οποίο λειτουργεί μέσα από αυτό το καταπληκτικό ρευστό στοιχείο της κόκκινης πινελιάς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κόκκινη πινελιά ουσιαστικά έτσι περιγράφει αυτή την αίσθηση πνευματικής εγρήγορσης που αποδίδεται μέσα από την λάμψη και την, τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πινελιά. Ο Γκρέκο είπαμε και την προηγούμενη φορά που είδαμε πολύ ωραίος Γκρέκο στο, στο πράντο ε, επηρεασμένος από τα... Αυτά είναι κοσμικά πορτρέτα, δηλαδή διατηρούν τα χαρακτηριστικά των απεικονισμένων Εδώ υποτίθεται ότι είναι ο Άγιος Ιερώνυμος, άρα είναι μια πνευματική μορφή, άρα ε, η σωματικότητα απουσιάζει Η έμφαση δίνεται σε αυτό το κόκκινο, το οποίο κόκκινο έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση των παθών, ο Άγιος Ιερώνημος, την έρημο... Στο μελετητήριό του ουσιαστικά ήταν σαν να διαπραγματευότανε τον έλεγχο επί των παθών του. Άρα γι' αυτό αυτό το, το κόκκινο. Και θα δείτε ότι τα σημεία στα οποία είναι υλικά, δηλαδή τα χέρια και το πρόσωπο, κυρίως τα χέρια, μέσα από μια μανιεριστική διάθεση επιμηκύνονται, παραμορφώνονται και πάβουν να είναι χέρια και είναι ουσιαστικά σαν ακροδάχτυλα μιας πνευματικής αναζήτησης. Οπότε είναι ένα από τα δυνατά πορτρέτα του Θεοτοκόπουλου αυτό, στο ΜΕΤ, έχει τρία-τέσσερα πολύ δυνατά στο Μετροπόλη. Ένα ποτάμι από Η γενιά δεν είναι σαν καταράκτη που γίνεται ένα ποτάμι που στριφογυρίζει. Πάλι ήταν του 1610, ο Γκρέκο πεθαίνει το 14, άρα ήτανε όψιμος. Αυτός είναι πρόημος, δεν αλλά σίγουρα το χρώμα είναι πιο στατικό. Κοιτάξτε για παράδειγμα εδώ και στο μπλε, και στο ροζ κόκκινο του Χριστού, σίγουρα δεν έχει αυτή την ένταση που είχε στον Άγιο Ιερώνυμο, όμως έχει αυτό που έχει τη δεκαετία του 70 και του 80 ο Γκρέκο, δηλαδή αυτή την αίσθηση του βλέμματος που κοιτάει προς τον ουρανό ανθρώπινων ή θεϊκών μορφών που ε, επιδιώκουν ή επιθυμούν κάτι, κοιτάζουν προς τον ουρανό με θολά μένα μάτια, σε μια προσπάθεια και μια ελπίδα ότι από εκεί θα έρθει η λύση σε αυτούς τους περίεργους νυχτερινούς ουρανούς που φεύγουν από ένα φεγγαρίσιο φως και δημιουργούν τις παράξενες εκρήξεις, που σαν να ξέρουν πολύ βαθιά μέσα τους ότι δεν θα έρθει ποτέ η λύση από εκεί και πρέπει μόνος μου να ανταπεξέλθω σε όλα αυτά που η μοί να κάνω. Οπότε έχει αυτό το χαρακτηριστικό που είναι αυτής της περίοδου του Γκρέκο πολύ τυπικό Άγιοι, α, θνητοί χριστοί που κοιτάνε όλοι προς τα κάτω με αυτά τα υγρά μάτια με την ωραία θαμπάδα και τη λάμψη που δίνει αυτή την αίσθη προσδοκία και ανεκπλήρωτου ταυτόχρονα Είναι πρώιμο αλλά είναι στη μετάβαση που φεύγει από την Ιταλία και πάει στην Ισπανία, αλλά είναι δυνατό κομμάτι. Λέπετε, δεν είναι, δεν είναι η χέρια. Αυτά είναι περισσότερο κοντά στι φτερούγε πουλιών που ανεπαίσθητα τερμοπαίζουν ή πεταρίζουν λίγο για να υποδηλώσουν ακριβώ το μη υλικό χαρακτήρα. Το αριστούργημα, βέβαια, του Γκρέκο έχει και άλλα, έχει προσκυνήσει, μάλλον προσκυνήσει πιμμένοντα. Έχει πολλού Γκρέκο. Ε, το αριστούργημα, ίσω είναι το, το Λέδο σε καταιγίδα, νυχτερινή άποψη του το Λέδο σε καταιγίδα. Ένα μεγάλο έργο από τα λίγα τοπία που έχει κάνει ο Γκρέκο, γιατί συνήθως ο Γκρέκο εμψύχωνε αυτά που ζωγράφιζε μέσα από τον τρόπο που τα συναισθήματα των ανθρώπων ή των ιερών μορφών προσπαθούσαν να υποδηλώσουν αυτή την πάλη ανάμεσα στην πνευματική και τη σωματική τους υπόσταση. Οπότε σίγουρα ο Γκρέκο είναι ζωγράφος της ανθρώπινης μορφής, δεν είναι τοπιογράφος. Όμως σε κάποια λίγα έργα όπως αυτό που είναι από τα πιο ωραία τοπία στην ιστορία της τέχνης είναι μια άποψη του Τολέδο από τον απέναντι λόφο σε καταιγίδα όπου ανοίγουν οι ουρανοί ένα φεγγαρίσιο φω από αστραπές και ένα φεγγάρι που δεν βλέπουμε σκίζει αυτές τις συστάδες των νεφών και φέγγει από τα εμβληματικά κτίρια του Τολέδο μέχρι την γέφυρα τη Αλκαντάρα εδώ που χωρίζει το ποτάμι μέχρι τα, τα πράσινα στοιχεία των παρακείμενων λόφων και των παρακείμενων κάστρων και δημιουργεί μια αίσθηση αποκάλυψης, θα έλεγε κανεί, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο με λευκό ε, χρώμα το λάδι δίνει την αίσθηση συνήθως δηλαδή δουλεύουμε το σχέδιο με το μαύρο χρώμα ενώ εδώ έχει γίνει το σχέδιο με το λευκό που είναι η λάμψη από τις αστραπές που καθορίζει τις λεπτομέρειες των κτηρίων. Όχι πως τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτές οι λεπτομέρειες βέβαια αλλά είναι αναγνωρίσιμο Για μεταφυσική χρειά ενώ πρόκειται για ένα φυσικό τοπίο. Και κοιτάξτε πώς παίζει με τα υπόστρωμα δηλαδή πως χρησιμοποιεί τα, τους, τις ψυχρές αντανακλάσεις του φωτός, τα πράσινα και τα μπλε δηλαδή, σε σχέση με τα μαύρα, τα λευκά και τους θερμούς τόνους, τους οποίους μοιράζει σε όλη την επιφάνεια και δημιουργεί αυτά τα παράξενα κοντράστ. Βάζει αυτές τις ε, έτσι, θερμές όμπρες εδώ, παντού δηλαδή σε ορισμένα σημεία, και δημιουργεί και κάποιες σκοτεινές όχρες εκεί και δημιουργεί αυτά τα πολύ ωραία κοντράστα που αποκαλύπτουν ένα τοπίο που βρίσκεται σε γρήγος. Θα δούμε και τον Νίνο Ντεκεβάρα, γιατί είναι πάλι πολύ ωραίος ο τρόπος που δουλεύει τα λευκά και τα κοκκινα ρόζ εδώ και αυτό είναι το 1600, πορτρέ Καρδιναλίου, πιθανολογούμενο του Νίνο οπότε εδώ κοιτάξτε τον πιο, επειδή είναι πορτρέτο συγκεκριμένου ανθρώπου, εδώ τα ανατομικά χαρακτηριστικά του προσώπου είναι πιο ρεαλιστικά, είναι αναγνωρίσιμο. Ενώ όταν ζωγραφίζει Αγίου και Ιερέ μορφέ, τα αλλοιώνει εντελώ διότι πρόκειται για πνευματικέ υποστάσει. Εδώ ένα καρδινάλιο είναι μισό πνευματική υπόσταση, μισό κοσμικό άνθρωπο. Οπότε το πορτρέτο είναι πολύ ρεαλιστικό, ενώ αντίθετα στο ένδυμα κάνει ένα φοβερά απελευθερωμένο παιχνίδι πινελιά και κυρίω με τον τρόπο που δουλεύει τα λευκά πάνω στα ροζ ή τα λευκά πάνω στα σκούρα του δαντελωτού ενδύματο που φοράει κάτω από την <χωμάτε> <το Μαντίο. χωμάτε> Αυτό είναι εκπρεσιονισμός. τετραγόσα <χωμάτε> χρόνια πριν τον εξπρεσιονισμό. Και βάζει και διάφορα χαρτάκια στα οποία βάζει την υπογραφή του. Δεν είναι Νικοκήρης, είναι mm -hmm. απλώς τα χαρτάκια είναι Δομήνικος Θεοτόκοπουλος επί. Έχοντα πει επίγνωση της σπουδαιότητα αυτού που κάνει, άσχετα άνηκε. Και το άλλο αριστούργημα βέβαια του Μετροπόλιταν είναι ε, το όραμα του Αγίου Ιωάννη ή το άνοιγμα της Πέντης Φραγίδας, όπου παίρνει αυτό το χωρίο από την Αποκάλυψη ε, με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μαγειριστική κίνηση του, της ύψωσης των χεριών του Αγίου Ιωάννη που βιώνει το όραμα εκείνη την ώρα στους ίδιου τόνου με τον ουρανό του το Λέδο αυτά τα, οι, οι θερμέ όμπρες και τα μπλε τα μεταλλικά αυτή η φοβερή κίνηση της παραμόρφωσης ε, ταυτόχρονα με τις ψυχές που ανεβαίνουν ανδρικές και θηλυκές ψυχές κατά τη διάρκεια της Αποκάλυψης και οι άγγελοι οι οποίοι έρχονται κατά τη διάρκεια αυτού του οράματος και του ανοίγματος του πέντες φραγίδες να μοιράσουν τα ημάτια στις αμαρτωλές ψυχές για να σκεπαστούν οπότε έχω ένα βερμηγιόν. Κίτρινο κροκή, πράσινο παπαγάλι, ταυτόχρονα με τα ψυχρά και θερμάτα οποία έρχονται και δημιουργούν αυτό το παιγνίδι των σωμάτων που ήσταν στο χώρο σαν παράξενες χρωματικές ψυχές. Μιλήσαμε στο Πράντο Έχει κι άλλου Γκρέκο, απλώς σας δείχνω κάποια highlights Έχει πολύ ωραίος Βελάσκεφ Μιλήσαμε την... στο Πράντο Για εκείνη την πάρα πολύ ωραία σειρά Με τα πορτρέτα των Άνων Που κυκλοφορούσαν Ανάμεσα στα μέλη της βασιλικής οικογενείας Ένα από τα πιο ωραία Είναι στο Μετροπόλιταν Το πορτρέτο του Χουάντε Παρέχα Του 1650 Το οποίο έχει τη φοβερή πινεριά του Βελάσκεφ Βέβαια που δεν διστάζει να την κάνει όσο πιο ρευστή γίνεται και την εκπληκτική εκφραστικότητα και αμεσότητα με την οποία γίνεται αυτή η επικοινωνία με το θεατή. Ε, Μία ε, συμπάθεια για τον άνθρωπο-άνθρωπο παρά τα μειονεκτήματα τα οποία μπορεί να έχει και ένα εξαιρετικό χειρισμό του φωτό από έναν ζωγράφο ο οποίο πλέον το 1650 έχει ξεφύγει εντελώ από την ανάγκη του να απεικονίσει την οποιαδήποτε λεπτομέρεια γιατί αρχίσει και τον ενδιαφέρει η σχέση η οποία δημιουργείται ανάμεσα στον θεατή και το θεόμενο υποκείμενο και όλα αυτά που μεταδίδονται από τη μία πλευρά της ζωγραφική προς την άλλη από τα πολύ πολύ εκφραστικά έργα του Βελάσκεφ ε, και έχει και ωραία γαλλική τέχνη του Μπαρόκ γιατί τώρα πια μπήκαμε στον Μπαρόκ με τον Βελάσκεφ ο Γκόγια, ο Ρέκο ήταν στο μετέχνη, αναγέννηση ακόμα με Έχει δύο πολύ ωραίους Ζόρς Δελατούρ, που δεν βλέπουμε συχνά Ζόρς Δελατούρ. Ας δούμε τη Μαγδαλινή και του, εμ, τις Τσικάνες, που είναι δύο πολύ διαφορετικά αλλά πολύ δυνατά έργα. Ο Ζόρς Δελατούρ ανήκει στον κύκλο των καραβατζιστών. Ο Καραβάντζο έχει πεθάνει το 1610, αλλά η επίδραση του έργου του είναι τόσο μεγάλη όπου σε όλη την Ευρώπη δημιουργούνται οι κύκλοι των Καραβατζιστών και ζωγραφίζουν όλοι σαν τον Καραβάτζο. Από τον Καραβάτζο κρατούν, αυτό που κρατούν είναι η τενεμπροζητές, δηλαδή οι, το Καροσκούρο. Το γεγονός ότι ο Καραβάτζο βύθιζε τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών του στα σκοτάδια και τα έφεγγε με ένα πάρα πολύ δυνατό φως. Αυτή η απότομη μετάβαση από το φως στο σκοτάδι δημιουργούσε την αίσθηση ενός δραματικού σκηνικού και ακόμα και μια καθημερινή πράξη να έκαναν οι πρωταγωνιστές αποκτούσε τη θεατρικότητα ενός κοσμογονικού γεγονότος οπότε αυτό άσκησε μια πάρα πολύ μεγάλη επίδραση μέχρι τον καραβάζο, τα... τα θέματα του έργου έπρεπε με κάποιο τρόπο να φωτίζονται λιγότερο ή περισσότερο Αυτό το βήτησε στο σκοτάδι επίσης α... Α... Πικό... επειδή το στο σκοτάδι άρχισε και δημιουργούσε μία παράξενη αίσθηση των κρυπτικών στοιχείων του έργου που τα μισά πράγματα δεν φαίνονται, άρα υπονοούνται, άρα ο θεατής ψάχνει να βρει τι κατοικεί. εκεί. Στο θέμα της Μαγδαλινής που κάνει ο Δελατούρ, το θέμα του, της άρκας και του, του πνεύματος είναι πολύ έντονο, όπως είναι και το θέμα βανιτάς, όπως είναι και το θέμα της σωτηρίας ψυχής, όπως είναι το θέμα του καλού και του κακού, του άσπρου και του μαύρου. Άρα η, καραβα... η καραβατζική αυτή αντίληψη ταιριάζει πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει ο Ζωρς όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σε μια νυχτερινή, σιωπηλή σκηνή ενός εσωτερικού, όπου η καθήμενη Μαγδαληνή με το σύμβολο βανιτάς, το κρανίο, την ματαιότητα δηλαδή, των υλικών και εγκοσμίων αγαθών. Το κερί, το οποίο υπόσχεται ταυτόχρονα, ε, το κερί ταυτίζεται με το θεϊκό φως, αλλά είναι και η ελπίδα η οποία κάποια στιγμή σβήνει. Οπότε έχει μία σειρά από συμβολικές αναφορές, αλλά δεν είναι αυτό το εντυπωσιακό. Το εντυπωσιακό είναι ο τρόπος με τον οποίο περνάει ο Ζωρς Δελατούρ από το φως στο σκοτάδι, με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερα μινιμαλιστικό τρόπο. Ε, δημιουργεί δηλαδή φόρ οι οποίες φόρμες κάνουν αυτά τα περάσματα να αποκτούν ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ρυθμό. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει μία καθαρότητα, αυτός δουλεύει πάρα πολύ καθαρά σχεδιαστικά, δεν είναι έμπραν, δεν είναι γκρέκο, δεν είναι... αυτό το βλέπετε, ας πούμε σε πολλά σημεία, υπάρχει μία πλαστικότητα η οποία δεν δυθίζεται εκεί το βλέμμα. Μια επιφανειακή ογκομετρική πλαστικότητα. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος που χειρίζεται το φως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ο ένα λοιπόν, Ζωζ του ΜΕΤ είναι αυτό, και ο άλλο είναι ένα επίση πολύ ενδιαφέρον έργο, ε, το οποίο πέρα από τον αφηγηματικό του χαρακτήρα, γιατί περιγράφει μια ιστορία σχετικώ χαριτωμένη, ένα νεαρός αριστοκράτη, ο οποίο έχει μπλέξει με κάτι τσιγκάνε, που ενώ είναι τσιγκάνε κατά βάθο, μιμούνται και αυτέ τι αριστοκράτησε, διότι ποιο ξέρει από ποιε κυρίε έχουν εκλέψει ό,τι ωραιότερο υπάρχει σε υφάσματα, κοσμήματα κτλ. Οπότε, ενώ είναι εντυμμένε ω αριστοκράτησε, σαν αριστοκράτησε, ταυτόχρονα είναι τέσσερις τσιγκάνε, οι οποίε τον γδίνουν από παντού. Το πρώτο γδίσιμο έχει γίνει με το φλουριά και τα νομίσματα που του τα πήρανε. Ο κομψός νεαρό το συνειδητοποιεί και του λέει: Κορίτσια, φέρτε τα χρήματα πίσω. Και την ώρα που η γριά του δίνει τα χρήματα πίσω, οι άλλε του σου φρώνουν οτιδήποτε έχει σε αξία Του κόβουν τα αυτά, τα, τα, τα, τα κοσμήματα, τα πάντα, τα πάντα. Οπότε υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον παιγνίδι στον τρόπο με τον οποίο διασταυρώνονται τα, κρυτικά, τα κρυπτικά βλέμματα. Έχει μια χαριτομενιά το έργο γιατί περιγράφει μια σκηνή έτσι, ηθογραφική που ήταν πολύ της μόδα στην εποχή του Μπαρόκ. Αλλά το κάνει με έναν ιδιαίτερο κομψό τρόπο ο Ζωζ Ντελατούρ εδώ στον, στο συγκεκριμένο έργο. Είναι τα ωραία και δυνατά του έργα και μεγάλο σχετικά. Είναι ένα 20, δι' το βλέπετε σε, περίπου σε φυσικό μέληθος, οπότε δημιουργεί αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα έτσι, στοιχεία. Για να το δούμε... Ε, έχει μια πολύ ωραία χρωματική γκάμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, σχεδόν μανιεριστική, θα τη ζήλευαν οι μαγειριστέ που προηγούντο και η πο που έπετε. Έχει καθαρότητα στη σχεδίαση, έχει σαφήμια στο ρυθμό μετάβασης του φωτό οπότε δεν είναι μόνο το περιγραφικό της ηθογραφίας. Έχει πολύ ωραία υφές, έχει δηλαδή έτσι, αλαβάστηνα λευκά που θα τα δουλέψει μετά ο Έγκρ, αργότερα. Έχει καραβατζικά σκαψίματα, έχει ε, τη σαφήνια που θα ε, παραπέμπει στη σχολή του Fontainebleau έχει αυτή την αίσθηση ανάμεσα στον ε, ρεαλισμό και τον, ε, την ιδεαλιστική θέση του χρώματος και πάρα πολύ ωραίε λεπτομέρειες στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα περάσματα του φωτός. De la Tour. Πάμε πάλι στην εποχή του Μπαρόκ, λίγο πιο βόρεια, να δούμε τα σκοτάδια του Ρέμπραντ. Έχει πολλού Ρέμπραντ και πολύ ωραίου Ρέμπραντ, να δούμε δύο-τρει, διότι εδώ είναι ένα ζωγράφος ο οποίο δουλεύει με την πάλη που γίνεται ανάμεσα στο φω και το σκοτάδι ουσιαστικά. Ε, τον έλκουν οι γεροντικές μορφέ που υιοθετούν πάνω του το βάρο τη μνήμη και τη ζωή. Οπότε απεικονίζει ακόμα και βιβλικά θέματα που απεικονίζει έχουν ένα στοχαστικό χαρακτήρα. Ένα από τα πολύ όμορφα έργα του Μετροπόλιταν, του Ρέμπραντ, είναι η, ο, ο Αριστοτέλης που συλλογίζεται κρατώντας την προτομή του Ομήρου, Έχει μία δύναμη αυτό το έργο, όλα τα έργα του Ρέμπραντ έχουν μία δύναμη και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα περάσματα από το φως στο σκοτάδι και από το σκοτάδι στο φως. Στο Ρέμπραν το σκοτάδι είναι σαν να ρουφάει τη μύλη τα σώματα και να τα τραβάει προς τα πίσω, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μία αίσθηση ότι συγκρατείται αυτό το σώμα σε μία προσπάθειά του να μην απορροφηθεί και να μην τραβηθεί από την ύλη. Οπότε, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο δουλεύει το φως. Ε, όψιμη Ρέμπραν είναι δυνατή, η είναι λίγο πιο περιγραφική. Είναι ο Ροσλοπόβιτς μια πολύ ωραία σειρά προκόψεων και σωστακόμενης. <συσίλια> Εκείνη και το πορτέτο του Γεράρτελ Ρέσ του Ρέμπραντ, του Ρέμπραντ, πάμε στο φως του Βερμέρ την ίδια περίοδο στην Ολλανδία επίσης την ίδια περιοχή, μια άλλη αντίληψη όπου αντί να την ενδιαφέρει τόσο το, ο, ο ανθρώπινος παράγων και ο τρόπος με τον οποίο παλεύει με τη μοίρα με την ύλη, με το φως και με όλα αυτά που πιστοιχιώνουν, εδώ ουσιαστικά έχω την εξήμνηση της απλής καθημερινής στιγμής σαν ένα, ένα μαγικό ενσταντανέ, το οποίο μεταδίδει αυτή την αίσθηση. Η, η ζωγραφική του Vermeer απομακρύνεται από τα ιστορικά, τα μυθολογικά, τα δεσκευτικά θέματα και προσπαθεί να βρει το μεγαλείο που είχαν αυτά στο, στο μεγαλείο της καθημερινότητας. Ότι η ίδια η ζωή και οι χώροι τους οποίους καθημερινά έτσι περπατάμε μπορεί πολλέ φορές να έχουν μια μορφιά που δεν τη βλέπουμε και μάτια την αναζητούμε πάντα σε κάτι άλλο και κάτι διαφορετικό. Ο Vermeer σαν να είναι έτσι ο, προ, ο ρόλος του και ο προορισμός του να μας δείξει αυτό το μεγαλείο που συνήθως προσπερνάμε. Για να το κάνει λοιπόν αυτό, το κάνει με έναν εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο οργανώνει την επιφάνεια του πίνακα μέσα από μια εξαιρετική γεωμετρία. Αυτή η γεωμετρία δίνει στο έργο την αίσθηση ότι δεν βλέπω απλά μια φούστα, αλλά κάτι παραπάνω, δεν βλέπω απλά ένα χέρι, αλλά κάτι παραπάνω και αυτή η γεωμετρική σχολαστική μελέτη και τοποθέτηση του κάθε αντικειμένου, ούτως ή άλλως αυτός κάνει πολύ λίγα έργα. Έχουμε 35 έργα του όλα και όλα, σε αντίθεση με το Ρέμπραντ, ας πούμε, που έχουμε 1500. Δηλαδή σχολα... πολύ σχολαστικά δούλευε το κάθε έργο μελετώντας από την κάμερα οψκούρα τις ογκομετρικές δομές των όγκων και των αντικειμένων και προσπαθώντας να δουλέψει το αποτέλεσμα σε αυτά τα πολύ όμορφα ολλανδικά εσωτερικά όπου πάντα υπάρχει ένα παράθυρο στα αριστερά του πίνακα αυτό το παράθυρο αφήνει το φως να εισχωρήσει στον εσωτερικό χώρο να αρχίσει να ταξιδεύει πάνω στα απλά καθημερινά αντικείμενα να αναδεικνύει τις λάμψεις των μετάλλων, τα βάθη των ταυτάδων και των ε, χαλιών και των ε, τραπεζομάντυλων, ε, την ποιότητα των χρωμάτων που έχουν τα υφάσματα, τις λάμψεις και τις αντανακλάσεις αυτού φωτό και να δημιουργεί από έναν χώρο που δεν έχει τίποτα των μεγαλειώδες, ένα μεγαλείο μέσα από τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύονται αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει τρεις Βερμέρες το Μετροπόλιταν, εμένα μου αρέσει περισσότερο από όλου αυτό αυτό το κορίτσι με την κανάτα νερού για τον τρόπο που παίζει με τα μπλε. Ο Vermeer χρησιμοποιεί πάρα πολύ το, το συγκεκριμένο μπλε αυτό το μπλε που προσωμιάζει κά, κά, κάτι ανάμεσα σε blumaren και σε κοβάλτιο είναι ε, είναι το μπλε Vermeer το λεγόμενο έχει ένα κίτρινο που ουσιαστικά είναι κάτι ανάμεσα σε κροκή και σε όχρα εδώ δεν είναι κυρίαρχο, εδώ δουλεύουν πιο πολύ οι όχρες και έχει και αυτό το βαθύ κόκκινο με το οποίο συνήθως δίνει τα χαλιά που τοποθετούσαν ω τραπεζομάντιλα πάνω στα τραπέζια για να δηλώσουν τη σχέση τους με το εμπόριο και την Ανατολή. Δείτε τώρα στα κοντινά πλάνα και πέσει πάρα πολύ ωραία με το λευκό στον κεφαλόδοσμο του κοριτσιού και με τις κίτρινες αντανακλάσεις που αρχίζουν και κουμπώνουν μαζί με τα, τις γαλάζιες σκιέ στις λεπτομέρειες των αντικειμένων. Οπότε, μην το, μην το, μην το δείτε σαν ένα... Θα μπορούσε να, να δώσουμε τίτλους σαν αυτούς που έδωσε ο Βίσλερ, που ο Βίσλερ απεικόνιζε αργότερα συγκεκριμένα έργα και έλεγε «Συμφωνία γαλάζιου μπλε και όχρας». Δεν μας έδινε δηλαδή την περιγραφή του απεικονιζομένου συμβάντος για να μας οθήσει ακριβώς, να μην διαβάζουμε ότι είναι ένα κορίτσι με κανάτι και ανοίγει το παράθυρο αυτή τη στιγμή, ότι είναι κάτι παραπάνω, που το κάτι παραπάνω είναι αυτό ακριβώ που προσπαθεί να δώσει η Γεωγραφική πράξη, Γιάν Βερμέρ, 1662. Και... Τώρα ακούω το, το σύρήμα, είναι μια ηχογράφηση του Edwin Φίσερ το 1939, δηλαδή πριν και από τον πόλεμο κι αυτό ακούγεται το σύρήμα, αλλά είναι συγκλονιστική ηχογράφηση. Είναι, είναι το 1740 είναι το... αυτό το σαρδέν, έχει κάτι πολύ ωραίο σαρδέν του 18ου αιώνα. Έχει πάρα πολύ ωραίους γκόγια, όπως αυτό το πορτέτο του Μανουέλου Σόριο, όπου δείτε πώς φαίνει το κόκκινο ρουκαλάκι του μικρού που θα πεθάνει 8 χρονών, αλλά θα έχει προλάβει ο γκόγια να αποθανατήσει αυτή την έφτραυστη μορφή, με του συμβολισμού. Έχει πάρα πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή από κουρμπέ, μανέ, μονέ, όλους τους εμπλησμιστές, φτάνοντας μέχρι το γύρισμα του αιώνα. Μετά το γύρισμα του αιών έχει και σύγχρονα, έχει πολύ ωραίος Ιφ Κλάιν, έχει Ρόφικο, έχει, αλλά αυτού καλύτερα να του δούμε στο, στο Μόμα την άλλη φορά που έχει πιο δυνατά κομμάτια του 20ου αιώνα. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι μία, Α δούμε λίγο το, το μανέ, έχει πάρα πολύ ωραίος μανέ. Ένας από τους ωραίους Μανέ που έχει είναι αυτή η βαρκάδα, όπου ε, είναι εντελώς εμπρεσιονιστικός ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται ε, οι πινελιές του. Έχει φύγκια από την πρώτη ρεαλιστική περίοδο, ο Μανέ, και δίνει με έναν εξαιρετικό τρόπο αυτά τα περάσματα του, της πινελιάς, που δίνουν αυτή την αίσθηση του Φευγαλαίου και του τρόπου με τον οποίο αποδίδεται η ρευστότητα της σύγχρονη ζωής μέσα από τα χαρακτηριστικά αυτής της ρευστής πιμελιάς που είναι τυπική όλου του εμπρεσιονισμού. Βάζονται μπισή εδώ αναγκαστικά. Έχει φύγει από τον έντονο ρεαλισμό της προηγούμενης περίοδου, αλλά έχει, ένα... έχει πολλά ρεαλιστικά έργα. Το πιο ωραίο ίσως είναι αυτό, «Γυναίκα με τον Παπαγάλο». Είναι λάσκη. Μα ναι, είναι, αλλά εδώ μιμείται τους Ισπανούς. Ενώ εδώ φεύγει. Τη Σουζαν Λένκοφ, τη γυναίκα του, στο Μπελβί. Και γίνεται ένα, το βλέπετε. Το σώμα προβάλλει και υποχωρεί ταυτόχρονα. Η φιλοσιά την αγκαλιάζει, έρχεται πιο μπροστά, υποχωρεί πιο πίσω σε μία διαρκή κίνηση, σχεδόν κυκλική, του φωτός και του χρώματος. Μετά έχει μία πολύ μεγάλη συλλογή από μεταεπρεσιονιστές, Βαγκό, Γκογκέν, Σεζάν, Σερά, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, από την οποία μπορούμε να δούμε ε, δύο-τρει πολύ ωραίους Γκογκέν. Ο ένας είναι το Ιαοράνα Μαρία, «Σε χαιρετό Μαρία, χαίρε και χαριτωμένη», όπου είναι η στιγμή εκείνη όπου ο ε, Γκογκέν προσπαθεί να βρει τα κοινά στοιχεία ενός θρησκευτικού συγκριτισμού ανάμεσα στην αγνότητα των Ιθαγενών, και στον τρόπο με τον οποίο ε, το συνδέει με την έννοια της δικής του θρησκευτική παράδοσης. Θεωρεί δηλαδή, φεύγοντας από την Ευρώπη, σε αυτά τα, στην ανάγκη του να αναζητήσει κάτι πιο πρωτόγονο και παρθένο και αυθεντικό, θεωρεί ότι οι Παναγίες των καρδιναλίων του Παρισιού δεν έχουν πια τίποτα το πνευματικό, αλλά είναι μόνο και μόνο μία επίδειξη προς τα έξω, ένα θρησκευτικό μάρκετινγκ για να προωθήσει οικονομικά συμφέροντα και δεν έχει τίποτα άλλο. Και θεωρεί ότι αυτή η γυναίκα, ξυπόλητη, που φοράει τα παρεότατα αιτινά και γεννάει το παιδί της μέσα στη φύση, είναι πολύ πιο κοντά στην Παναγία και το Χριστό από ό,τι είναι οι Παναγία και οι Χριστοί της ευρωπαϊκής εικονογραφίας έτσι όπως είχε χάσει το αρχικό της περιεχόμενο το 19ο αιώνα. Οπότε φτιάχνει έναν ευαγγελισμό ουσιαστικά με τις χρονικές ανατροπές, δηλαδή ε, ε, ε, ε, είναι ο Άγγελο που φέρνει το μήνυμα του ευαγγελισμού και για ο Ράνα Μαρία είναι αυτός, εχαιρετώ Μαρία στα Ταϊτινά χαίρε και χαριτωμένη, είναι ταυτόχρονα ένας Ευαγγελισμό αλλά η Παναγία έχει ήδη το μικρό Χριστό με τα τα φωτοστέφανα επάνω, άρα είναι μια κατάργηση της γραμμικής αφήγησης της χριστιανικής ιστορίας και ενσωμάτωσή της σε ένα ενιαίο ταιτινό τοπίο, μέσα στο οποίο η οργιαστική βλάστηση, οι στιλιζαρισμένες χορευτικές κινήσεις των γυναικών, το σταρένιο χρώμα του δέρματός τους, η αθωότητα του βλεματός τους, του φέρνει πάρα πολύ κοντά... Αυτό που ίσως κάποτε να ήταν και το χριστιανικό πλαίσιο ενός Ευαγγελισμού και μιας γέννησης, που όμως στα δικά του τα μάτια φαίνεται να έχει χάσει τότε το αρχικό του περιεχόμενο. Σεζάρια ευόρα, ξυπόλοιπη κι αυτή. Για τις ξυπόλυνες μορφές Καποβερδιάνα βέβαια, όχι από την Ταϊτή αλλά κοντά είναι. από Van Gogh, ε, να δούμε δυο τουλάχιστον, να δούμε την την τη Μανταμζινού δηλαδή, σε ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που το Κίτρινο, είναι η εποχή που είναι με το Γκογκέν, γι' αυτό το έβαλα τώρα εδώ, μετά το Γκογκέν αυτό, γιατί είναι η εποχή που συγκατοικούνε για ένα διάστημα στην Άρλ, μαζί στο Κίτρινο σπίτι, και εκτιμούν πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Ο Γκογκέν εκτιμάει τη δυναμική πινελιά του Gogh και τον τρόπο με τον οποίο παθιάζεται με αυτά που ζωγραφίζει. Ο Βαγκόγκ εκτιμάει στον Γκογκέν τη βεβαιότητα και τη σιγουριά του που την έχει πάρα πολύ ανάγκη. Οπότε είναι μια περίοδος, 10 εβδομάδων, το φθινόπωρο του 1888, όπου ο ένας επηρεάζει τον άλλο. Οπότε έχω ένα Βαγκόγκ τη περίοδου της Άρλλ, που συνήθω είναι πιο δυναμική η πινελιά του, αλλά που εδώ επηρεάζεται από τον Κογκέν και χωνεύει και βυθίζει τα χρώματα. Ο Κογκέν ήθελε να μιλήσει για το βάθο τη μνήμη και του χρόνου. Ο Κογκέν απομακρύνεται από τον impressionισμό, γιατί τον ενοχλεί το ενσταντανέτο φευγαλαίο. Λέει ότι εκτό από αυτό που πολύ ωραία κάνανε οι impressionistas, την αποτύπωση τη φευγαλαία στιγμή ενό κόσμου που αρμενίζει και φεύγει και χάνεται, υπάρχει και κάτι άλλο. Το βάθος του χρόνου, το βάθος της μνήμης Άρα προσπαθεί να αγκυρώσει τα χρώματά του Προσπαθεί να αγκυρώσει τα χρώματά του Σε ένα χρώμα, το οποίο να είναι σχετικά πλακάτο αλλά πάρα πολύ βαθύ Τα χρώματα του Γκογκέν δεν υπάρχουν σε κανένα σωληνάριο Τα επινοεί, δουλεύει πάνω με πανιά και εφημερίδε Και προσπαθεί να τα, να τα κάνει πιο χωνεμένα, πιο βαθιά Σαν αυτό το σταρένιο χρώμα των κοριτσιών της Ταϊτής, να κουβαλάει μέσα του βάθος μνήμης, πολλών αιώνων μνήμης, και να θέλει με αυτές τις, αυτά τα χάλκινα και τις σόχρες που τα συντεριάζει, έτσι, με αυτές τις χάλκινες σόχρες, να προσπαθεί να δηλώσει αυτό το βάθος της μνήμης. Και πάνω σε αυτές τις χάλκινες σόχρες, να έρχονται ε, ε, ε, οι, οι αντάβιες από τη γλύκα των φρούτων, την ομορφιά των λουλουδιών και τη γλύκα της θηλής ενός ωραίου νεανικού γυναικείου στήθους. Όλο αυτό για αυτόν είναι μια ευτυχία που συνδέεται τώρα με το βάθος της μνήμης και με τα βλέμματα αυτών των γυναικών. Όλα αυτά λοιπόν τα, τα βλέπει ο Γκογκέν και ο Gogh για ένα διάστημα υιοθετεί την ανάγκη του Γκογκέν να πυκνώνει το χρώμα. Εδώ λοιπόν ενώ είναι αρλεζιανό το έργο, το έχει κάνει στην Άρλ, δεν έχει αυτή τη στροβιλιζόμενη πινελιά που θα δούμε την άλλη φορά στο Μόμα, που θα αρχίσουμε με την έναστρη νύχτα που είναι του Βαγκό και να το συνδέσουμε με το προηγούμενο, πριν στο Μόμα, οπότε εδώ είμαστε στο Μετροπόλιταν ακόμα, αλλά έχει αυτό το βάθος το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, γιατί και εδώ το χρώμα του πυκνώνει πάρα πολύ, πυκνώνει ιδιαίτερα και σε αυτή την πύκνωση δημιουργεί αυτή την εσωτερική ένταση που μόνο ο Gauguin και ο Βαγκόγκ αυτής της περίοδου κατάφεραν να δώσει. Το άλλο έργο που θα σας δείξω από το Μετροπόλ ήταν ότι ο έχει τη δυναμική χιμεριά, αλλά αυτό έχει το βάθος εδώ. Για να το δούμε, ή «Larlesian». από το κονσέρτο για mm. Δι' έχει αυτό το βάθος, το κονσέρτο Γιατσέλου του Λαλό mm. ανεβαίνει και κάθεται μετά. Mm. Κάθεται παρακάθεται κάμια φορά. Mm. Ναι. Mm. Μι λέω πολλά. Mm. <laughs> Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι πυκνό αυτό. Και αυτά τα κόκκινα στα βλέφαρα και τα πράσινα στα μάτια και τα... Αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα εδώ. Mm. Πολύ εκφραστικά. Αλλά δεν εξακτινίζεται η γραφή του, βλέπετε. Πυκνώνει, μαζεύει, συρρυκνώνεται, αποκτά βάθος και στέ... στέρεο υπόβαθρο. το το επόμενο έργο που θα δούμε και το επόμενο κομμάτι ειναι είναι αμέσως-αμέσως πιο απότομη μετάβαση, μη μετάβαση. να το βάλω την αρχή Σέζαρ Φράνκι είναι αυτό. Ε, Οπότε εδώ έχω τα κομμένα ηλιοτρόπια. Ένα από τα πιο ωραία έργα με ηλιοτρόπια του Βαγκόγκ διότι δείχνει ακριβώς αυτή την αίσθηση. Αυτός λοιπόν, αφού πέρασε το διάλειμμα με τον κογεν και τη μνήμη και το βάθος του χρόνου, ξαναγυρίζει στο δικό του, το οποίο δικό του είναι η απόλυτη συγκίνηση και ταύτιση με το αντικείμενο που ζωγραφίζω. Βλέπει τα ηλιοτρόπια και λέει αυτό. Είμαι και εγώ σαν τα ηλιοτρόπια, όπως τα τα λουλούδια αυτά τρέπονται προς τον ήλιο και αναζητούν τη θέρμη και τη ζεστασιά του. Έτσι είμαι και εγώ. Τρέπομαι προς τους ανθρώπους και αναζητώ τη ζεστασιά τους και την αγάπη τους. Είμαι και εγώ ένα ηλιοτρόπιο και όπως το ηλιοτρόπιο κάποια στιγμή έρχεται το άνθρωπος και το κόβει για να πάρει τον καρπό και το σπόρο. Έτσι και εμένα όταν τις επιθυμίες μου, τις επεκτείνω προς τους πιθανούς αποδέκτες έρχεται κάποιο χέρι και μου τις κόβει και υψώνει έναν δείχο ανάμεσα σε αυτό που θέλω και σε αυτό που μπορώ. Οπότε σκεπτόμενος όλο αυτό γίνεται ο ίδιος το ηλιοτρόπιο. Και εκεί που κόβεται το ηλιοτρόπιο έρχεται το μπλε. Το ηλιοτρόπιο είναι το κίτρινο και το πορτοκαλί. Είναι αυτό που αναζητά τη θερμότητα του ήλιου τη ρουφάει τη ρουφάει και γίνεται κίτρινο και πορτοκαλί. Οι γραμμέ που δίνει τα πλαίσια από τα στοιχεία του ιδιοτροπίου, τώρα που θα πάμε κοντά, θα έχω κάνει πολύ ωραία κοντινά εδώ, είναι αυτές οι πορτοκαλιές και κόκκινες γραμμές που δηλώνουν την προσπάθεια αναζήτησης και την ανάσκηση. Είναι ταυτόχρονα εξακτιμιζόμενα στοιχεία που αναζητούν κάτι και αποκομμένα και μαραμένα, ταυτόχρονα και παγωμένα. Αυτό το πάγωμα επιτείνεται με το μπλε αυτό, το μπλε μαρέ και το κοβάλτιο που έρχεται να δώσει, μαζί με τα κίτρινα, τα πορτοκαλιά και τα θερμά, και την εξισορρόπησή του μέσα από το συνδυασμό των δύο, που είναι τα πράσινα, τα οποία δουλεύουν στα πράσινα μέρη του φυτού. Οπότε, ενώ πρόκειται για ένα απλό έργο, ουσιαστικά συμπυκνώνει, είναι από τα πολύ δυνατά έργα του Βαγκώ, και συμπυκνώνει ολόκληρη τη σχέση του με το αντικείμενο. Ρωή επιθυμίας που αρχίζει από το φυτό και φτάνει στο άνθος, αρχίζει και διαχέεται όλη αυτή τη δυναμική που αναπτύσσεται στα περάσματα του χώρου. Αυτά θα τα ζήλε ο Αουερμπαχ, για παράδειγμα, ή ο Kosovo. κέντρει δρυ... πινελιά την πολύ τυπική, είναι μια ωραία προσωπογραφία με ψάθινο καπέλο η οποία έχει αυτό το φυγό κεντροστοιχείο του, του εγώ που προσπαθεί να διαχυθεί προς πολλές κατευθύνσεις και που ταυτόχρονα δουλεύει κυρίως με το μπλε το κάτω και το κίτρινο και το πράσινο επάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κίτρινο και το πράσινο που κυκλικά ή ε, φυγόκεντρα αρχίζουν και λειτουργούν και αυτό, αυτή η, η ένταση της έκφρασης και του βλέμματος. και είμαστε στα τέλη του 19ου αιώνα. Έχει εκπληκτικού δεκά, βέβαια εκεί, από καμιά οικουσαριά μοναδικού δεκά, ο οποίο πειραματίζεται με ένα εξαιρετικό τρόπο. Έχει αυτό που μοιάζει με τη ρευστότητα του Παστέλα Νελάδη σε καμβά, από τα μεγάλα έργα του, τις, τα κορίτσια με τα ροζ και τα πράσινα, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει αυτά τα περάσματα. Ξαναφέρω από το Σέζα Φράντσα και ξαναπάω στο για το, το τρεμάμενο αυτό και ρευστό στοιχείο. <Κι> Εδώ δουλεύει λάδι με την αντίληψη του παστέλ. Όπω κάνει τα σχέδια με το παστέλ που δουλεύει και με κάρβουνο και για να το αγκυρώσει λίγο, να το, να το στερεώσει, γιατί αυτό θα, θα φύγει. Είναι τόσο γοητευτικό αυτό το, πρέ, το πέρασμα του φωτό που φεύγει φλουτάρει και χάνεται στο χορό, σαν το χορό, όπου κάποια στιγμή αυτό λέει: Πώ το μου έφυγε, το έχασα. Κάτσε να το στερεώσω με μία γραμμή με το κάρβουνο, την οποία έρχεται και τη φέρνει. Εδώ που είναι λάδι, την κάνει με την με το λάδι. Οπότε εκεί που πάει να φύγει αυτό. Οπότε κάθεται και το αγγυλώνει με μία πινελιά ανεπαίσθητη, που δεν φτάνει όμω να περιγράψει. Οπότε λειτουργεί μέσα από αυτό το ποίημα του χρώματο, του ρόζ και του πράσινου, το οποίο αγγυρώνεται με αυτά τα μικρά έτσι, τι πινελίτσε του μαύρου. Πάρα πολύ ωραία σχέδια, διότι αυτό είναι ένα φοβερό σχεδιαστή. Πέρα από την ικανότητα που είχε, α πούμε, στο ακαδημαϊκό σχέδιο, κάποια στιγμή το βροντάει και αρχίζει και πειραματίζεται διαρκώ. Α σκεφτείτε ότι είναι, α πούμε, το 11 του 19ου αιώνα ακόμα αυτά. Είναι πάρα πολύ δυνατά σχέδια, γιατί μιλάνε για χειρονομιακέ δυνάμει, που τότε είναι κάτι εντελώ πρωτόγνωρο σαν αντίληψη. Έχει λοιπόν μια σειρά από πάρα πολύ ωραία σχέδια. Σα τα λέω αυτά επειδή είναι ο Πενάξε. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε ε, πο, πάρα πολύ ωραία έργα στο MET. Βλέπετε εδώ, ας πούμε, τι κάνει, Dark brown wash, white wash on bright pink commercially coated wallpaper, now faded to pale pink. Σταματάω εδώ το πρώτο μέρο. κάναμε ένα γρήγορο πέρασμα από το 14ο στο 19ο αιώνα, προσπαθώντας να δούμε κάποια πάρα πολύ δυνατά έργα. Υπάρχουν χιλιάδες ακόμα που δεν προλάβουμε να δούμε, αλλά θέλω στο υπόλοιπο να το διευρύνουμε λίγο σε αρχαίους και εξωευρωπαϊκούς πολιτισμούς, οπότε κλείνω αυτή την ενότητα και πάω στην επόμενη, η οποία επόμενη έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Εύρους, του τρόπου με τον οποίο το μέτρι λειτουργεί σαν δικηγωτό ε, της τέχνης όλου του κόσμου. Οπότε τρέχω λίγο γρήγορα mm. τα... σαν αυτά περισσότερο. Είμαστε πάντα στη Νέα είμαστε στο Metropolitan, ε, βλέπουμε το... Mm. Τα πάντα έχει εκεί, ας πούμε. Έχει πάρα πολύ ωραία τα μιακά, Από τους καθητούς Γκουντέα που σε ταραγμένες περιόδους φαίνεται η περιοχή ήταν υπηρεπής από την αρχαιότητα σε διάφορες διακυμάνσει και πολεμικές σειράξει, αυτά τα αγάλματα δίνουν αυτή την αίσθηση σταθερότητας, βεβαιότητας και σιγουριάς που έχει ανάγκη ο μέσος άνθρωπος για να μπορέσει να ταπεξέλθει στις διακυμάνσει της καθημερινότητάς του. Όπως αργότερα θα τα υιοθετήσει αυτά τα χαρακτηριστικά και ο Βούδας σε όλη την ευρύτερη από Ανατολή. Οπότε έχει κάποιους γκουντέα πάρα πολύ όμορφους και κάποια κομψοτεχνήματα όπως αυτό το υπέροχο ασημένιο αγαλματίδιο ενός γονατιστού τάβρου που κλατάει ένα τελετουργικό σκεύος. Δείτε το υβριδικό στοιχείο που σε άλλες μορφές τέχνης έχει κάτι το τρομακτικό, πώς εδώ παίρνει τα στοιχεία του τάβρου και του ανθρώπινου σώματος και αποδίδει με έναν ιδιαίτερα εγωιτευτικό τρόπο στα περάσματά του, αυτήν την υβρυδική συνύπαρξη. Πάρα πολύ όμορφο έργο έτσι, μικροτεχνίας σε άργυρο και ε, αποστασιοποιημένος ο τρόπος με τον οποίο ε, το, α, το ζώο και ο άνθρωπος συμμετέχουν σε μία κοινή τελετουργία. Μεσοποταμία και τα, και τα δύο. Φεύγουμε, λίγο πάμε στην Αφρική. Η Αφρική έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Ε, Πάρα πολύ μοντέρνα με την έννοια του στιλιζαρίσματος και τη καθαρής φόρμα. Ένα από τα πολύ δυνατά κομμάτια του Μετροπόλιταν είναι αυτό το καθιστό ζευγάρι από τους Ντογκόν, τη φιλή αυτή του Μάλι, που δεν ξέρουμε τι είναι, γενικά δεν έχουμε στοιχεία Δυστυχώ για αυτά, γιατί συνελάχισαν, χρονολογούνται από το 15ο μέχρι τον 19ο αιώνα όλα αυτά τη συλλογή, οπότε δεν έχουμε στοιχεία. Ε, Συλέγοντα όμω, πληροφορίε θεωρούμε ότι ίσω να πρόκειται για ε, προγονικό ζεύγο. Σίγουρα το, το καθιστό στοιχείο υποδηλώνει ένα είδο εξουσία, άρα θα μπορούσε να είναι Βασιλιά και Βασίλισσα σαν αυτά που πολύ αργότερα ο Henry μουρ, επηρεασμένο από την Αφρικανική γλυκτική, και όχι μόνο, ζωγράφιζε τα ζευγη Βασιλιά Βασίλισσα. Πιθανό να είναι η Βασιλιά Βασίλισσα, αλλά είναι μάλλον προγονική βασιλιάς και βασίλισσα αναφέρονται επίσης σε, στη λειτουργία το, το ανδρικό και το, ε, το αρσενικό και το θηλυκό στερεότυπο της κοινωνίας αυτής της Αφρικανικής όπου κοιτάξτε τα χέρια του άντρα τα οποία χέρια του άντρα το ένα αγκαλιάζει τη γυναίκα και περνά γύρω τη και καταλήγει στο στήθος της το άλλο καταλήγει στα γεννητικά όργανα του άντρα, οπότε έχουμε κατά κάποιο τρόπο ένα είδος επισήμανση του κύκλου της ζωής, τη σύνδεση των γεννητικών οργάνων του άντρα και των αναπαραγωγικών μαστών της γυναίκας, σαν αναφορά κοινωνικών ρόλων και σχέσεων οι οποίες αποδίδονται με ένα πάρα πολύ ωραίο γύρισμα που η ακαιρεότητα και η στατικότητα της κάθε μορφής δίνει τη θέση της με αυτές τις ανεπέστητες κινήσεις των χεριών στην ένωση αυτών των δύο που ο καθένας διατηρεί το ρόλο του και τη θέση του αλλά ταυτόχρονα συνεπάρχουν με ένα σχεδόν ισότιμο τρόπο πολύ δυνατό κομμάτι θα το βλέπω ο Μπραγκούζη ή ο Τζακομέτη και θα το αγοητεύονται ναι, και ο ναι, είναι πολύ βέβαια. Πολύ είναι ξύλο, στο σκαμπό που κάθονται στο θρόνο, τέλο πάντων, τον κοινό θρόνο, είναι τρεις μορφές που το στηρίζουν και είναι ξύλο με ένθετα στοιχεία μετάλλου. η από την Καμπών. Μουκούτζη είναι κάτι χορευτές ε, ε, κατά την τελετουργία του ζευγαρώματο, όπου το αγόρι της φυλής που έχει φτάσει στην ειλικίωση πρέπει να βρει το θηλυκό του τέρι. Γίνεται μια ε, επίδειξη χορευτικών δεξιοτήτων από την πλευρά των αγοριών τα οποία ταυτόχρονα φορούν μάσκες οι οποίες μάσκες απευθύνονται στην αναζήτηση του, του θηλυκού ταιριού με το οποίο θα σμίξουν. Άρα, αυτέ οι μάσκε έχουν ταυτόχρονα ανδρικά και θηλυκά χαρακτηριστικά, θηλυκά περισσότερο, τι φοράνε όμω αγόρια που έχουν γίνει άντρε, για να υποδηλώσουν την επιθυμία τους να σμίξουν με το θηλυκό ζευγάρι. Είναι βαμμένα με καολίνη που έχουν μαζέψει από τι όχθε των ποταμών, που έχουν καολίνη εκεί, και αυτό το στοιχείο της λευκότητα υποδηλώνει. Τη, τη σχέση με την αγνότητα, αλλά ταυτόχρονα και με το θάνατο, τον οποίο ο γάμος και η γονιμότητα θα ξεπεράσει. Θα να σας πω ότι έχει ένα συμβολικό στοιχείο. Ε, οι, τα τατουάζ ή τα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι, μα, οι μακούντζοι σε αυτή τη χορευτική τελετουργία, τέλος πάντων, είναι το 9, το οποίο 9 ε, δηλαδή πολλές φορές και οι μύφες και οι γαμπροί και τα αγόρια και τα κορίτσια βάφονται ή κάνουν τατουάζ που έχουν ένα σύστημα με ενέα στοιχεία διότι το εννέα έχει έναν έντονο συμβολισμό σε όλη τη φυλή αυτή και στις τελετουργίες, οπότε το βλέπετε και στις παριές, εδώ στις φαβορίτες και στο μέτωπο να υπάρχει από εκεί και πέρα η, η απλούστευση των χαρακτηριστικών, η εσωτερικότητα και ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν αυτή τη μάσκα να έχει ενδιαφέρον. Μάσκα από την Ιγυρία, από τους Λιόμπα, όπου απεικονίζει μια προγονική μορφή και φοριέται σε τελετουργίες που έχουν να κάνουν με την ανάγκη εξισορρόπησης ανάμεσα στο, στο, στα, στα υλικά στοιχεία και στα πνευματικά. Γι' αυτό οι μορφές που εναλλάσσονται και στο περίζωμα του λαιμού και στο περίζωμα του στέματος αυτής της βασίλισσα μητέρα. Είναι ουσιαστικά μια εναλλαγή από θαλάσσια πλάσματα που υποδηλώνουν την πνευματικότητα και από αναφορές τους Πορτογάλους επίκους που υποδηλώνουν την υλικότητα. Άρα έχω μια εναλλαγή υλικού-πνευματικού που κατά τη διάρκεια τη προσωπηδοφορίας, της τελετής της μάσκας, υπάρχει η ανάγκη να διατηρηθεί ο έλεγχος ανάμεσα στα δύο. Έχουν οι αίθουσες τη προκολομβιανής Αμερικής, αλλά επειδή σκοπεύω να κάνουμε το Μεξικό μετά τις γιορτέ θα τα δούμε εκεί αναλυτικά. Πάντως έχει εκπληκτικά αγάλματα των Ολμέκων, όπως αυτές οι βρεφικές μορφές που υποδηλώνουν τη σχέση με τους προγόνους, την αριστοκρατική καταγωγή και τη διαχείριση της γραμμικής έτσι, λειτουργίας του συστήματος των Ολμέκων. Οι Ολμέκοι ήταν μετά τους τολτέκους και πριν τους Μάγια στην προκολομβιανή Αμερική στα χρόνια που έχουμε εμείς στην Ύστερη Αρχαιότητα και έχει μία εξαιρετική συλλογή από κοσμήματα των Ταϊρώνα. Η Ταϊρόνα ήταν ένας λαός, μία φυλη στην Κολομβία, πολύ κοντά σε κοιτάσματα χρυσού, οπότε έχω μία πολύ ωραία σειρά από παντατιφ κρεμαστά κοσμήματα. Που χρησιμοποιούν αυτά τα τρία στοιχεία. Τον άνθρωπο, είναι ανθρώπινε μορφέ, ξεκινάνε συνήθω. Τα ζώομορφικά στοιχεία, συνήθω γίνονται μάσκε, κροκόδιλοι, το πάνω κομμάτι, άρα έχουν την ισορροπία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το ζωικό. Και ταυτόχρονα πάρα πολύ ωραία χρήση των διακοσμητικών μοτίβων, των δαιμονικών απεικονίσεων, μαζί με αφηρημένα γεωμετρικά σχήματα, που κάνουν αυτή τη σειρά των κοσμημάτων να είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. ότι τα δαιμονικά στοιχεία υπάρχουν στη μάσκα. Ενώ στο κάτω που είναι ανθρώπινο το πρόσωπο, τα δαιμονικά στοιχεία είναι αυτοί οι δαίμονες, οι δύο που μπαίνουν στη διακόσμηση. αν υπάρχει αυτό, αυτή η, η ανάγκη της έβρεση της ισορροπίας. Πάρα πολύ όμορφα μικρά κομμάτια και αυτό για παράδειγμα που μοιάζει με δακτυλήθρα είναι το κούμπωμα μιας ράβδου αξιωματούχου που η κάστα του σχετιζόταν με την έννοια της σοφίας, ο, ο, ο, η, η κάστα των σοφών ας πούμε, άρα στην ξύλινη ράβδο κούμπονε, αυτό το έμβλημα που απεικόνιζε αυτή την πολύ έτσι, αφαιρετικά στυλιζαρισμένη γλάφκα που έχει αποδοθεί με ένα ωραίο φιλιγκρί το σωματάκι της εδώ και με αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκφραση στο κεφάλι. Οι αίθουσε του Ισλάμ έχουν πάρα πολύ όμορφα κομμάτια, πλακίδια και πάρα πολύ όμορφα βιβλία, εικονογραφημένα χειρόγραφα με ποίηματα, όπως αυτό που παίρνει ένα ποίημα, γενικά η αραβική ποίηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και η εικονογράφηση βέβαια, εδώ δίνει τη σύναξη των πουλιών, όπου γίνεται μια παραβολή και μια μεταφορά τη ανάγκη των ανθρώπων να μπορούν να συνδυώσουν αρμονικά και να ορίζουν αρμοδιότητες του καθενός. Εδώ τα πουλιά έχουν μαζευτεί και ορίζουν ως αρχηγό των πουλιών τον Τσαλαπετινό. Θα τον δούμε στο επόμενο slide Και όλα στρέφονται προς τα εκεί δημιουργώντας μια πολύ όμορφη πανδεσία μικρογραφικής απεικόνησης της φύσης των δέντρων και των πουλιών, έτσι όπως αποδίδεται με το διακοσμητικό χαρακτήρα της Ισλαμικής Ζωγραφικής. Ε, πάρα πολύ ωραίες αίθουσε με τα Κινέζικα και τα Ιαπωνικά. Ενδεικτικά δείχνω του Κάνου Σαντσέτσου ε, αυτό το πολύ ωραίο πέτασμα με τις γέρικες δαμασκινιές, διότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο πάνω στο ξύλινο πέτασμα, ελαφρύ ξύλο, δημιουργείται αυτή η διακοσμητική αίσθηση με το χρυσό το υπόλευκο της Δαμασχοινιάς, τα βρια πάνω στο γέρικο δέντρο και ταυτόχρονα την αίσθηση του, της, του χειμώνα και της άνοιξης, των, των γυρατιών και της νεότητας να συνεπάρχουν στην ίδια εικόνα, έτσι όπως αναπτύσσονται οι πολύ όμορφε λεπτομέρειες αυτών των πετασμάτων, σε αυτό το πολύ δυνατό έργο. Πολύ ωραίο είναι και του Ογκάτα Κορίν, αυτά τα δύο πετάσματα του 17ου μόνο γι'απωνέζος και αυτός με τα κύματα τις φουσκονεριές που αποκτούν ένα σχεδόν έμψυχο χαρακτήρα σαν δαιμονικά χέρια να απλώνονται και να στριφογυρίζουν σε αυτή την έννοια της φύσης ε, πολύ, ωραίοι, πολύ ωραίες εικονογραφήσεις ποιημάτων όπως αυτό του Σακάι Χόιτσου όπου με τη λεπτότητα και κομψότητα όλης της συνοιαπωνικής έστηση του κενού, γιατί στο zen είναι κυρίαρχο αυτό το στοιχείο του κενού, οπότε κοιτάξτε πώς αρχίζει η πινελιά, αυτό είναι ένα μπαμπού το οποίο δεν έχει την ανάγκη να περιγραφεί, αλλά το μπαμπού είναι σαν το θρώισμά του από τον άνεμο, αφήνει δηλαδή ένα ίχνος πάνω στην επιφάνεια. Ο μικρός πουργίτης που κάθεται στο πλάγιο κλαράκι από το μπαμπού έρχεται και δίνει έναν ήχο στη βουβή κατά τα άλλα εικόνα, Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, ο αρμός του μπαμπού έρχεται να αποδοθεί αφαιρετικά και ταυτόχρονα έρχεται και η καλλιγραφία του μικρού ποίηματος, το οποίο με πολύ ιδιαίτερο καλλιγραφικό τρόπο απεικονίζει, μέχρι να κατέβει στο κάτω σημείο όπου κλείνει αυτό το σύντομο ποίημα και αυτή η σύντομη αναφορά. Αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στο Τόκιο, που θα έχουμε δύο αναφορές στο Τόκιο, και ε, για την ζωγραφική του ζενβουδισμού, την καλλιγραφία κτλ. Θα κάνουν εκτενείς αναφορές, οπότε δεν επιμένω, αλλά και στο Μετροπόλιταν υπάρχουν αριστουργήματα σύνοια Αυτό είναι και Ναι. ναι. Ρωμαϊκά, από το Ποσχορεάλε, πάρα πολύ ωραία. Έχουν πάρει όλη την αποτυχισμένη βίλα του Μποσκορεάλε και τη βλέπετε στο Μετροπόλιταν, Οπότε βλέπετε το, τρίτο, το δεύτερο και το τρίτο στυλ της Πομπιανή ζωγραφική, μέσα από εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απεικονίσεις, όπου απεικονίζουν το φυσικό τοπίο και το δομημένο χώρο. Αυτά θα τα ο Κοτσαρούχης, γιατί είναι σαν μια εξαιρετική σκηνογραφία του τρόπου με τον οποίο αποδίδονται αυτά τα χαρακτηριστικά τη μορφής, είναι το φρέσκο από το δωμάτιο, τα δωμάτια, είναι και το δωμάτιο M και το δωμάτιο E, της βίλας του Μποσκορεάλε, που είναι ένα 1,5 χιλιόμετρο από, τη, από την πομπία το Μποσκορεάλε, αλλά έχουν αποτυχήσει αυτή τη βίλα με τις υπέροχες αυτές απεικονίσει της πομπιανής ζωγραφική και μπορεί κάποιο να δει αυτού τους εξαιρετικά ενδιαφέροντες ρυθμούς του συγκεκριμένου δεύτερου και τρίτου στυλ. Έχει και εικονιστικά εδώ, του πρώτου στυλ, με απεικονίσει από το δωμάτιο ΙΤΑ, για παράδειγμα, ε, της βίλας του Φάνιου Σινίστορ, στον Ποσκορεάλε, όπου είναι πιο παραστατικό όλο, λιγότερο διακοσμητικό, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο αποδίδονται αυτές οι τονικότητε αρχαίας ζωγραφικής. Έχει πολλά αποτυπωπία, ε, από την Αίγυπτο έχει μια σειρά από πάρα πολύ ενδιαφέροντα ΦΑΓΟΥΜ, στα οποία ΦΑΓΟΥΜ υπάρχει πολύ έντονο αυτό το στοιχείο, έχει τρία-τέσσερα εδώ, αυτή η έμβαση στο βλέμμα, η έννοια του, της μετάβασης αυτή του ταξιδιού και τα έχει μούμιες ολόκληρες, έχει τα shrouds και πάρα πολύ δυνατά πορτρέτα. πάμε στις των ελληνικών, οι οποίες είναι πραγματικά αριστουργηματικέ, είναι αξιοζήλευτα κομμάτια, από τη χαλκολυθική περίοδο, κοιτάξτε, ένα αριστούργημα πλαστικής της χαλκολυθικής περίοδου που δεν είναι ακόμα κυκλαδικά, είναι πριν, είναι ανάμεσα στα νεολιθικά είναι στο τέλος των νεοληθικών και στην αρχή της εποχής του Χαλκού, όπου τα έντονα στα χαρακτηριστικά, η υπερλίπωση, ο συμβολισμός συγγονιμότητας δίνουν αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αίσθηση, μέχρι τα πρώιμα κυκλαδικά ιδόρια της τρίτης χιλιετίας, τα οποία αποδίδονται με έναν εξαιρετικό τρόπο και έχει από τα μοναδικά κομμάτια εκεί, αυτής της περίοδου. Κοιτάξτε αυτή την καθαρότητα της φόρμας και του σχήματος και τον τρόπο με τον οποίο οι παραποιημένε αναλογίες των σωμάτων συνδυάζονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να δίνει μια αίσθηση αρτιότητας. <Κι> Έχει πάρα πολλά ειδόνια και πάρα πολύ ωραία, πολύ δυνατά κομμάτια όλων των τύπων, καψάλου, δοκαθισμάτων, Αρπιστή. Έχουμε και εμεί έναν πολύ ωραίο αρπιστή στο αρχαιολογικό. Αλλά αυτό είναι επίση πολύ ωραίο γιατί αυτό συνδυάζει και τα δύο διαφορετικά στυλ. Το κάτω του κομμάτι, από τη μέση και κάτω, είναι απόλυτα στυλιζαρισμένο. Κοιτάξτε τα ποδαράκια του, δείτε το, τη σχηματοποίηση. Το πάνω κομμάτι όμω, η μυρή, τα μπράτσα κτλ. αποδίδονται με μια εξαιρετική πλαστικότητα. Είναι από τα πολύ σπάνια δείγματα όπου στο ίδιο κομμάτι μέσα υπάρχει. Το στιλιζάρισμα και η σχηματοποίηση του μισού, που είναι η επιταγή της εποχής, αλλά και η ικανότητα του καλλιτέχνη να αποδώσει την γλυπτικότητα της μυολογίας στο ίδιο κομμάτι με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Είναι από τα πολύ όμορφα και πολύ σπάνια δείγματα. <σκοί> <σκοί> <σκοί> Δείτε επίσης το μέγεθος της άρπας, τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται αυτό το πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στα πλήρη και τα κενά, την αποστασιοποίηση του, τη συγκέντρωση ταυτόχρονα στη μουσική πράξη και την αποστασιοποίηση παίζοντας μουσική είναι σαν να, σαν να φεύγει πια σε έναν κόσμο στον οποίο επικεντρώνεται και ο οποίος φεύγει από την καθημερινότητα και δημιουργεί αυτή την εξαιρετική αίσθηση μέσα από το πλάσιμο της κάθε φόρμας. Το πάω γύρω γύρω... Γεωμετρικά, φύγαμε από τα κυκλαδικά, κάνω ένα highlight, έχει ωραία μυαλό. κάνω ένα highlight, πάμε στα γεωμετρικά. Έχει δύο-τρία αριστούργήματα πραγματικά. Όπω αυτό του 8ου αιώνα, που είναι κένταυρο και, και άνθρωπο, είναι και από τι σπάνιε απεικονίσει. όπου οι κένταυροι δεν είναι και τα τέσσερα πόδια λόγου και το πανοκόρμι ανθρώπινο, αλλά είναι άνθρωπο προ τον οποίο έχει προσκολληθεί το πίσω μέρο ενό αλόγου και υπάρχει ταυτόχρονα όλο αυτό το στυλιζάρισμα, η καθαρότητα τη φόρμα. Η από κάτω κάνει ένα μασίφ μπλόκ από χαλικό πάνω στο οποίο πατάνε και οι δύο μορφές του κεντάβρου δεξιά και του ανθρώπου αριστερά και δημιουργείται αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον παιγνίδι από καθαρές φόρμες που είναι χαρακτηριστικό της γεωμετρικής περίοδου. Έχει και άλλα πολλά ωραία χάλκινα αφιερώματα, Αυτό, α πούμε, είναι ένα πλαστικότητας. Κοιτάξτε, τις καθαρές φόρμε. Το, το, το κεφάλι, το πανοκόρμι αυτού που είναι σαν υπόκαμπο, το ηχθιόμορφο μουσούδι, το στυλιζάρισμα της φόρμα και τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά τα στοιχεία καμπυλότητας ισορροπούν με έναν εξαιρετικό τρόπο. Ε, και μια κοιμάση στα γεωμετρικά υπάρχει και εκεί ο μεγάλος κρατήρας του Διπύλου που είναι ένα δέκα ύψος, άριστούργημα, της ευρυθμίας της γεωμετρικής περίοδου. Υπάρχει αυτή η καταπληκτική αίσθηση ρυθμού, η οποία αίσθηση ρυθμού αποδίδεται μέσα από τα, τη, τη, τη μουσική των γραμμών που λειτουργούν σαν σύμβολα, σαν να είναι μια συγχορδία όπου κάθε γραμμή, κάθε μέγεθος, κάθε μάζα, κάθε σχήμα από το άλογα μέχρι και οκτόσχημες ασπίδες, δημιουργεί αυτή την αίσθηση της πομπής και του ρυθμού. Είναι τα πολύ ωραία παραδείγματα, αυτά ήταν τα φικά σήματα, είναι ηθμοτά. Ηθμοτά σημαίνει ότι είναι κου... αυτό είναι σαν σουρωτήρι, ο πάτος του είναι σαν σουρωτήρι, το τοποθετούσαν πάνω στο μνήμα, ε, έτσι όπω εμείς τοποθετούμε το Σταυρό στο Χριστιανισμό ή έτσι όπω τοποθετούσαν στα αρχαϊκά χρόνια μετά από τα γεωμετρικά τους κούρους ως ταφικά σήματα. Στα γεωμετρικά τοποθετούσαν ένα πάρα πολύ μεγάλο αγγείο συνήθως αν ήταν άνδρα σε έναν κρατήρα γιατί ο κρατήρας είναι συμποσιακό και οι άνδρες συμμετείχαν σε συμπόσια άρα καταλάβαινε ότι είναι άνδρα σταμένος εδώ συνήθως όταν ήταν η γυναίκα αμφορέας γιατί ο ανφορέα ήταν συνδεδεμένος με την οικιακή δραστηριότητα και τη ζωή της γυναίκας, χωρίς να έχει κανόνε αυτό. Ε, οπότε εδώ έχω μια αντρική ταφή, ενώ έτσι πολεμιστή και μια καταπληκτική πομπή σκηνή πρόθεσης προτίθεται ο νεκρός και θρηνείται. Και σκηνή εκφοράς, αφού τον θρηνίσουμε, εκφέρεται σε μια πομπή προς την τελευταία του κατοικία. Άρα, το πάνω κομμάτι είναι σκηνή πρόθεση. Στατικό, συμμετρικό, πολύ ενδιαφέρον, με ρυθμούς. Και το κάτω κομμάτι που συνεχίζει και στην εποπίσω ζώνη, όπου έχει το λέω στο πάνω, είναι σκηνή της πομπής, σκηνή δηλαδή εκφοράς. Καταπληθικοί ρυθμοί, έτσι όπως αναπτύσσονται στο όλο σύστημα, πάμε να του δούμε από κοντά, έτσι με μια ρυθμική ε, έτσι, ε, λειτουργία. Να βάλω Mike Mann τότε, να βάλω το... Από το λέγεται δεύτερο και μετά από το Z, να βάλουν όρε. Oh, yeah. με πετενή σαν κέντημα, σαν παρτιτούρα, σαν, σαν βασικό σχέδιο, σαν ρυθμός. Η ίδια αυστηρότητα συναντάμε και στα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια. Έχουμε ένα πολύ πρώιμο κούρο του 580 από του αρχαιότερους που έχουμε, που έχει ωστόσο μια εξαιρετική καθαρότητα. Αυτό ο κούρο Μετροπόλου ήταν ο λεγόμενο, που είναι ο ίδιο από. Εμεί έχουμε ένα κεφάλι τέτοιο, το κεφάλι του διπύλου. Αλλά δείχνει αυτή την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που μπορεί με αυστηρότητα και αυτοέλεγχο να διαχειριστεί την καινούργια ζωή που χαράζει. Τα αγκία του είναι το κάτι άλλο έχω τους ωραιότερους αγγειογράφους και μία εικονογραφία η οποία είναι η πιο ωραία ζωγραφική της αρχαιότητας. Αρχίζοντας από τα αρχαϊκά χρόνια, την εποχή του Κούρου, ο κρατήρας του Λιδού είναι ένα θαύμα ρυθμού όπου υπάρχει η επιστροφή του ηφαίστου στον Όλυμπο που συνοδεύεται από μία διονυσιακή πομπή. Οπότε έχω τον τον δαυνοστεφανωμένο με κησούς, δεξιά και αριστερά, μενάδες, συλληνούς, π να δίνουν έναν καταπληκτικό ρυθμό από μαύρες και κόκκινες φιγούρες στο, γύρω γύρω σε όλο το πλαίσιο του αγίου, λειτουργώντα μέσα από αυτήν την αίσθηση ρυθμικής επανάληψης. <Έξου> οι οι λεπτομέρειε με χάραξη τα λευκά είναι χάραγμα του πυλού, το μαύρο, το κόκκινο και το λευκό κίτρινο υπόστρωμα. αριστούργημα με το μελανόμορφο του μελανόμορφου ρυθμού του εξοικία. Ο εξοικίας ίσως είναι ο πιο, ο πιο δυνατός από το μελανόμορφο ρυθμό. Είμαστε ακόμα στο 540 αρχαϊκή εποχή. Είναι και εξαιρετικός αγκιογράφος και αγκιοπλάστης. Ενδιαφέρεται για την παραμικρή λεπτομέρεια. Έχουμε μια πολύ όμορφη πομπή. Ε, γαμήλια. Στη μια πλευρά είναι οι ε, νεόνυμφοι που τους αποχαιρετούν οι γονεί του. Και μετά φεύγουνε τα άλογα, φεύγουνε, περνάνε μέσα από τις πύρες και πάμε εδώ που είναι οι νεόνυμφοι όπου τους υποδέχονται η Αθηνά και ο Απόλλωνας. Εδώ. Άρα έχω ε, την ταυτόχρονη συνύπαρξη ενός μιας αληθινής στιγμής και υπαρκτών προσώπων και μιας μυθικής στιγμής και προσώπων της φαντασίας. ένα εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο συνδέεται το... Το, το καθημερινό, το πραγματικό με το μυθικό και το πνευματικό όπου αυτή τη στιγμή που παντρεύονται και γίνονται ένα αυτό το αγόρι και αυτό το κορίτσι ταξιδεύουν από την πραγματικότητα στη φαντασία γύρω γύρω γύρω με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο έτσι όπως μου το τονίζουν οι διακοσμητικές ταινίε που σαν έλικες κυκλοφορούν ανάμεσα στην πομπή. Το ένα άλογο γίνεται λευκό, στη μιερή μορφή και ε, υπάρχει και ένας νεαρός ακόλουθος που ε, ε, υποβάλλει αυτό το ρυθμό. Είναι από τα πολύ όμορφα αγκία αυτά της, ε, του μελανόμορφου ρυθμού. Για να το δούμε λίγο από κοντά. Κοιτάξτε πώς μπαίνει το κόκκινο, το λευκό πάνω στις μέλενε μορφές, για να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση ρυθμού. Δείτε τις χαράξεις, πως δημιουργούν ένα καταπληκτικό παιχνίδι ρυθμικής κίνησης. Στα πλαϊνά υπάρχει η περιελισσόμενη συνέχεια και στην άλλη όψη συναντούν τους θεούς. Αυτή δεν έχει και φθορές και δείχνει την τελειότητα εκτέλεσης του εξικία που τον ενδιέφερε και η παραμικρή λεπτομέρεια. Εδώ η θεία είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος λόγω συμμασιολογικής κλίμακας από τους θνητούς γονείς της άλλης πλευράς. Μουσική Κοιτάξτε το ρυθμό που έρχεται και φεύγει. Το ρυθμό των αλόγων, των ποδιών, έρχεται και φέρνει. που περνάει στον ερυθρόμορφο ρυθμό, από το μελανόμορφο, που οι μορφές είναι μέλανες, μαύρες, σε ανοιχτό φόντο, περνάμε στον ερυθρόμορφο, που είναι υπέρυθρες, σε μαύρο φόντο. Βλέπετε τη διάφορα από το μελανόμορφο, περνάω στον ερυθρόμορφο. Ο πρώτος είναι ο ζωγράφος του Ανδοκίδη που το κάνει αυτό. Και εκεί έχω ένα υπέροχο δείγμα του Ανδοκίδη του 530 την αρπαγή, τη διαμάχη ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Απόλλωνα για τον Δελφικό Τρίποδε και την άφηξη του, του Διονύσου στους Δελφούς, την άλλη όψη. <coughs> Ωραίο κομμάτι. Τώρα οι μέρες δίνονται με πινέλο, όχι με χάραξη. Πλάσιμο όγκου, έχει ωραία αίσθηση όγκου αν το Μάζας. όμορφο αυτό του Όλτου που είναι ένας ψυχτήρα όπου ο πλήτε πηγαίνουν στον πόλεμο πάνω σε δελφίνια, πάλι συνδυασμός αληθινού και μυθολογικού και πάρα πολύ ωραία αίσθηση κίνησης, τα στρογγυλά στοιχεία των ασπίδων και η μικυκλική κίνηση των δελφινιών μέσα από το που το δίνει πάρα πολύ ωραία ο Όλτος. το περίεργο σχήμα είναι διότι αυτά ήταν ψυχτήρε για να ψήχουν το κρασί στούργημα του επίκτητου, ένα πινάκιο 18 εκατοστών, όπου έχω ένα νεαρό πάνω σε ένα πετινό, υπερμεγέθη πετινό, που υποδηλώνει την ερωτική αφύπνιση. Ο πετινό ήταν αναφορά στον έρωτα και υποδηλώνει την χαρά του νεαρού λόγω της... Συνειδητοποίηση της ερωτικής αφύπνιση είναι πάρα πολύ ωραία δουλεμένο πάνω στο κυκλικό σχέδιο. Κοιτάξτε, ότι συνδυάζει ένα καταπληκτικό πράγμα που κάνει η αγγιογράφη, πέρα από τη γραμμή, η οποία είναι αριστούργημα, πέρα από την κίνηση, τα μαζέματα. Κοιτάξτε, τις φόρμες που είναι κεντρομόλε, μαζεύονται ωραία και φυγόκεντρε ταυτόχρονα. Ε, ότι ενώ εδώ είναι ένα υποτίθεται χώρο, αυτό που επειδή ο είναι πολύ μεγάλος για να ισορροπήσει καλύτερα, κρατάει και λίγο κόντρα στο δακτήλιο που περιβάλλει την εικονογράφηση. Μπλέκω δηλαδή το εικονογραφικό, αυτό που έχω πάνω στο πινάκιο, με αυτό που βλέπω και απεικονίζω με ένα καταπληκτικό τρόπο. Ο επίκτητος έχει καθαρή γραμμή, ανισόπακο, το στυλ του και πολύ ωραία αίσθηση φόρμας. επί επίεσεν. Και βέβαια ένα αριστούρτημα του ζωγράφου του Βερολίνου ε, είναι αυτό του Μετροπόλιταν που είναι πραγματικά από τα πιο ωραία ρυθρόμορφα Έχω τη σκηνή ε, καταρχάς δεν έχω άγχος του καινού για να δημιουργήσω πολλά σημεία Άρα αυτοί πλέουν μέσα στο μαύρο Με μια φοβερή σωματική αυτάρκεια Και ο Κρητής και ο Κιθαροδός Έχω μια σκηνή μουσικού διαγωνισμού Όπου από τη μία πλευρά είναι ο Κρητής Που κρίνει Και από την άλλη είναι ο Κιθαροδός Που αγωνίζεται, βάζοντα τα δυνατά του Η σκηνή του Κρητή είναι λίγο φθαρμένη Η σκηνή του Κιθαροδού είναι πεντακάθαρη Και τα δύο μαζί και οι δύο δηλαδή του Αγγίου που είναι και μεγάλο, 40 εκατοστά, μπαίνουμε σιγά σιγά στα κλασικά χρόνια. Αποδίδεται με έναν εξαιρετικά κομψό τρόπο, <Κι> Κοιτάξτε πόσο το σώμα πλέον ορίζεται καθεαυτό, όχι από τα παρακείμενα στοιχεία. Τι ωραία που πατάει φόρμα και πώ λειτουργεί η γραμμή και ακόμα είναι 490. Δεν έχουμε μπει καλά-καλά στα κλασικά. Δεν έχει κατακτηθεί ακόμα η τρισδιάστατη κίνηση, εδώ έχει λάθο. Ανατομικά, αλλά δεν μας, μας ενδιαφέρει το πλάσιμο της φόρμας. Κοιτάξτε πώς διπλάρει το ημάτιό του, χωρίς σχιοφωτισμό, πώς σου δίνει αυτή τη μέση ντραπαρίσματος. Και τι κομψή είναι η γραμμή. ούτως βάζει τα δυνατά του, το σώμα όλο κίνηση και χάρη γιατί συμμετέχει και χορευτικά, το κεφάλι πίσω άδει και ταυτόχρονα ε, ορχίζεται. και μια σειρά από εκπληκτικά λευκόμορφα, όπω αυτή η πηξίδα μπιζουτιέρα, που απεικονίζει την κρίση του Πάριδο, δεν μα πολύ ενδιαφέρει. Είναι, είναι, είναι ωραίο σαν αγκύο, είναι πολύ όμορφο το αγκύο, το θέμα κτλ. Δεν είναι τόσο δυνατό όπω ήταν τώρα το προηγούμενο ζωγάκι του Βερολίνου, αριστούλημα σχεδίου. Εδώ το σχέδιο. Είναι λίγο πιο άτεκνο, αν και ο Δοδρόπο Πελητεσίλη μα έχει δώσει αλυστουργήματα. Εδώ είναι ο Πάρης, ο Πρίαμο, ο πατέρα του, κάθε όταν ήταν βοσκό ακόμα, εξού και κάθε και στο βράχο. Έρχεται ο Ερμή, του λέει για το γεγονό, και μετά είναι οι τρει θεότητε, η Αθηνά, η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη, στην οποία τελικά καταλήγει το τρόπεο λόγω του έρωτο. Άρα, έχω μια πολύ ωραία αφήγηση που παίζει ανάμεσα στα γραμμικά και τα τονικά στοιχεία. Ε, παραμορφώνεται λόγω και μας κάνει το σχέδιο να μην φαίνεται όσο δυνατό είναι αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αγάλματα δεν θα δούμε διότι είναι περασμένη ώρα αλλά υπάρχουν απλώς θα ξέρετε τα αριστουργήματα σε όλη την κλασική λυτική έχει αριστουργήμα, ε, κοιτάξτε αυτό το κεφάλι κόρης η θεάς είναι απλά ένα πολύ ωραίο αριστουργήμα και θέλω να, τελει να τελειώσουμε με δύο πράγματα ε, τις επιτύμβιες στήλε που είναι αριστουργήμα και τις λ με το θάνατο δηλαδή. Ε, έχει από τα αρχαϊκά χρόνια πολύ ωραίες στήλε, με την σφίγγα που υποδηλώνει το ένιγμα απέναντι στο άγνωστο και το θάνατο. Εδώ. Ε, και το μ, έφηβο με το παιδάκι. Αυτές είναι αρχαϊκές επιτύνδιες στήλε, σε προφίλ. Εδώ. Ε, πολύ ωραία θράψματα επιτύνδιες στήλων από τα αρχαϊκά χρόνια. θα πόσο στιβαρό είναι αυτό σαν απεικόνηση και βέβαια αριστουργήματα όπως είναι τα κλασικά για αυτό ας πούμε, ε, από, από τα πιο ωραία επιτίμβια. Σας θυμίζω ότι στα επιτύμβια ε, οι Έλληνες λύνουν το πρόβλημα του, του, της απορίας και της αγωνίας του ανθρώπου απέναντι στο θάνατο με αυτό που πολύ ωραία είχε πει ο ελίτης, όταν η ζωή κάνει ένα βήμα μπροστά, ο φόβος και ο θάνατος κάνουν δύο βήματα πίσω. Το λύσανε με αυτόν τον τρόπο. Όλες οι άλλες θρησκείες το λύσανε με υπόσχεση. Με υπόσχεση. Ότι θα υπάρξει ένας παράδεισος και θα έχει μια συνέχεια και σε αυτή τη συνέχεια θα πάσει εκεί και θα γίνει αυτό και ο κύκλος της ζωής και μετά θάνατο ζωή και τα λοιπά. Οι Έλληνες το αποσιώπησαν το θέμα. Δεν ήταν τόσο τι να πούνε για περί, έτσι, επέκεινα. Απροσδιορίστως υπάρχουν κάτι περάσματα στον άδειστη, κυρίως όμως σε λογοτεχνικό επίπεδο, σε κάτι ομοίρους και σε κάτι τέτοια. Γενικά οι δοξασίες του το αποσιωπούσαν και έλυναν το πρόβλημα τονίζοντας τη ζωή. Ότι ε, ακυρώνει το θάνατο και το φόβο για το θάνατο και την κουβέντα για το θάνατο όταν τονίζεις πόσο όμορφη είναι η ζωή. Αυτό το κορίτσι δεν είναι πια αναμεσά μας, όταν όμως ήταν αυτό το ωραίο κοριτσάκι έτσι μοσχοβολούσε το σπίτι από δροσιά νιάτα και γιασεμί, έτσι που το λέει και ο Ελίτης. Και το ξεχάσαμε ότι πέθανε. Οπότε απεικονίζουν αυτές τις στήλες με έναν εξαιρετικό τρόπο και χεριστουργηματικές. Μια... Μια κόρη τόσο νέα, τόσο ωραία, δεν μπορεί να έχει φύγει για το άγνωστο. Κάπου είναι γι' αυτό όταν ξυπνάμε, τα σεντόνια μας είναι αναστατωμένα. Δηλαδή ότι η ομορφιά υπάρχει ακόμα εδώ, ακόμα και αν η φυσική παρουσία έχει εκλείψει. Έχει πάρα πολύ όμορφες επιτύνδες στήλες. Δεν υπάρχουν, λέει ο Ηλίτς, πάλι, δεν υπάρχουν σύννεφα στον ορίζοντα του ελληνικού θανάτου. από ε, λυκήθους οι οποίες είναι πραγματικά αριστουργήματα της ζωγραφικής Οι, οι λευκές οι, οι λυκήθοι ήταν όλες επιπίμβειες ήταν δηλαδή για χρήση ε, σε μνήματα με αρώματα, μοίρα, λάδια ή κρασί ανάλογα τη χρήση και είχαν αντίστοιχα πάρα πολύ όμορφες απεικονίσεις όμορφες με την έννοια της συνάντησης της ζωής με το θάνατο η οποία αποδιδόταν από τους Έλληνες με αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο ένα πρώιμο δείγμα, θα δούμε τρία ή τέσσερα έχω βάλει. Αυτό είναι ένα, μια πολύ όμορφη λίγηθος, αποδίδεται ως ζωγράφο της Βίλα Τζούλια και έχει αυτή την πολύ ωραία συνάντηση. Εδώ, έφυγε το παλικάρι. Ετοιμάστηκε κάποια στιγμή, πήρε τα όπλα του και έφυγε για τον πόλεμο. Ήταν ερωτευμένο όμως με το κορίτσι. Το κορίτσι έτρεξε έτσι ξεμαλιασμένο, ατιμέλιτο, με τα πρόχειρά του ρούχα. Δεν τύθηκε με τα καλά του γιατί σκέφτηκε ότι σε λίγο καιρό το παλικάρι θα γυρίσει. Όμως το παλικάρι δεν γύρισε γιατί πέθανε στον πόλεμο. Οπότε έχω μια σκηνή όπου απεικονίζει ταυτόχρονα το πριν τη σκηνή που χαιρετιστήκανε. Έτσι απλά. Ανανεώσανε το ραντεβού τους για κάποια άλλη στιγμή μετά από μερικές εβδομάδες. Αλλά αυτό το ραντεβού δεν έγινε ποτέ γιατί το κορίτσι συνάντησε το νεκρό σώμα του αγαπημένου της. Οπότε τώρα έχω μια σκηνή όπου είναι ταυτόχρονα η σκηνή του χαιρετισμού τους εν ζωή και η σκηνή όπου το κορίτσι πάει στο μνήμα κρατώντας τα ναχρικά της, την εινοχόη και ό,τι χρειάζεται για να συναντήσει την όψη του αγαπημένου της που είναι βαθιά ριζωμένος μέσα της. Άρα έχω ένα πεγνίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία, αυτό που κουβαλάω μέσα μου και αυτό που βλέπω έξω μου, η οποία αποδίδεται με έναν εξαιρετικό τρόπο σε αυτά τα περάσματα συνάντησης. Αυτό ήταν και ο τρόπος που τον διαχειρίζονταν. Απέναντι στο μνήμα, όπου δεν υπάρχει πια ο αγαπημένο άνθρωπος, ανακαλείς τις στιγμές που ήσασταν μαζί και είναι, επειδή υπάρχει μέσα σου ακόμα, είναι σαν να υπάρχει. Οπότε η αίσθηση της απουσίας και της παρουσίας μέσω της τέχνης συνδέονται και εμπλέκονται με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Αυτό, ένα, ένα δεύτερο παράδειγμα είναι στο ζωγράφο της Νέας Υόρκης, όπου έχω αυτή τη συνάντηση, εδώ. Πάλι η μία μορφή είναι ζωντανή και η άλλη μορφή είναι νεκρή. Ήρθε το κορίτσι, ήρθε και δεν είχε και όρεξη. Γιατί τώρα που έφυγε ο αγαπημένος της, τι να τα κάνει τα κοσμήματα και έφερε την πιζουτιέρα να την πάει εκεί. Αυτό είναι, βλέπετε, μία μια, μια πηξίδα, μία μια κοσμηματοθήκη. Δεν τη χρειάζεται πια. Τι να στολιστεί, για ποιον τώρα που έφυγε ο αγαπημένος της. Και τη φέρει στο μνήμα και εκεί στο μνήμα έρχεται η οπτασία του αγοριού που είναι εδώ θαμμένος, κάτω από εδώ. Και έχω δύο μορφές που έρχεται διακριτικά σαν να τη λέει ότι «Δεν φταίω κι εγώ που έφυγα. Ο πόλεμος, η μοίρα, ο θάνατος». Κοιτάξτε, όλες αυτές τις τόσο λιτά, με μια γραμμή που αλλάζει απλά το πάπο, σε ένα λευκό φόντο, συνήθως οι νεκροί δεν καν ρούχα, ένα διάφανο πράγμα που δεν ξέρεις αν φορούν ή δεν φορούν, και με κάποιες χειρονομίες που υποδηλώνουν συναισθήματα, υποδηλώνεται όλη αυτή η σχέση με το θάνατο. Κοιτάξτε, αυτό το αλαφροπάτημα με το οποίο έρχονται για να δια... διεκπεραιώσουν αυτές τις συναντήσεις. Μια πάρα πολύ όμορφη σκηνή από μία λίκη του Μετροπόλιταν είναι αυτή η σκηνή με το... που αποδίδει το ζωγράφο του Θανάτου. Έχει ζωγραφεί στον ύπνο και το θάνατο σε ένα ωραίο άλλο αγγείο. Και έχω πάλι τη ζωντανή και την νεκρή. Η ζωντανή φοράει τα ρούχα του πάθους και του πένθους. η μαύρα, οι κόκκινα συνήθως φοράνε. Οι νεκροί συνήθως φοράνε κάτι λόγω εδούς, αλλά αυτό το κάτι είναι σαν φοράνε, είναι σαν, σαν οράματα, σαν οπτασίες. Οπότε γίνονται αυτές οι παράξενες, μικρές συναντήσεις ανάμεσα σε αυτούς που είναι πια εδώ και σε αυτό που άφησαν οι άλλοι πια εδώ, μέσα μας και κοντά μας και δημιουργείται αυτό το πάρα πολύ όμορφο ψυχείο μέσα από μια ζωγραφική που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στον τρόπο με τον οποίο αποδίδει με λεπτέστη τρόπο αυτά τα ανθρώπινα συναισθήματα. Ζωγράφος του θανάτου από μια πολύ ωραία λευκή λίκθο του του Μετροπόλιτα. Είναι το ζωγράφ του Αχιλέα. Το ένα έχει δύο νέους, ένα νεκρό και ένα ζωντανό που συναντιούνται, κατά του μνήματος, και το άλλο έχει ένα νεαρό αγόρι και ένα νεαρό κορίτσι που συναντιούνται. Εξαιρετική γραμμή, ευρυθμία, λεπτότητα, κομψότητα, χάρη, ωραίο σχέδιο, ωραία λειτουργία του κενού και μια εξαιρετικά κομψή διαπραγμάτευση του πιο σκοτεινού θέματος με τον πιο φωτεινό τρόπο. Έρχεται ένα παλικάρι, πλησιάζει, ντυμένο, έτσι με αργές κινήσεις γιατί καμιά φορά όταν έχεις μια μεγάλη απώλεια είναι σαν να υπνοβατήσεις την προσπάθειά σου να ξαναβρεις τον βηματισμό στη ζωή. Οπότε έρχεται με αυτόν τον τρόπο και απλώνεις ένα χέρι χωρίς να ξέρεις και εσύ καλά καλά γιατί το απλώνεις. Άλλος, σαν η επιθυμία του ζωντανού να έφερε εκεί και αυτόν που δεν είναι παρά μια ψυχή γιατί πάνω από το κεφαλάκι του βλέπω μια ψυχή ζωγραφισμένη και καταλαβαίνω πέρα από την εντυμασία ότι αυτός είναι ο ζωντανό και αυτός είναι ο νεκρός Πένθος Βλέπετε αυτό το σαν σκιά, σαν αγγελάκι που είναι η ψυχή. Και άλλο ένα, το τελευταίο, του ζωγράφου του Αχιλέα. να μην έρχεται γιατί εδώ, εδώ δεν είναι μνήμα, γιατί έχει κρεμάσει μπορεί να είναι το οικιακό περιβάλλον να μην πήγε καν στο μνήμα να είναι πιο πολύ η επιθυμία της εκεί στο σπίτι που καθόταν και έγνεφε και έκανε και έδειχνε σκέφτεται ότι δεν θα ανοίξει πόρτα να μπει ο αγαπημένος μου και αν ανοίξει και σηκώνεται Και κοντοστέκεται. Κοιτάξτε τι ωραία γραμμή και τι, τι εξαιρετική ε, σχεδιαστική λιτότητα. Και από την πόρτα ανοίγει και μπαίνει το παλικάρι ή η ανάμνησή του. Και πάνε τα χέρια τους. Αλλά είναι δύσκολο να αγγίξεις οπτασίες. Μπορεί να τις συντηρείς μέσα σου, αλλά είναι δύσκολο να έχεις αυτή την απτική σχέση. τη το θυμίζει. Και εγώ θέλω να σε αγγίξω, αλλά εγώ δεν είμαι πια εδώ, είμαι εκεί κάτω. Είναι, μην ε, το βλέπετε με, με θλίψη, είναι η νίκη της τέχνης και της ζωής απέναντι στο ζόφο του θανάτου. Είναι, είναι συγκίνηση αυτών που ζήσαμε εν ζωή και που είναι πολύ δυνατά για να μας κρατήσουν. Άλλοι πολιτισμοί αντιμετώπισαν το θάνατο με τον τρόμο, με δαιμόνους, με αποκαλύψεις. Με... Εδώ μιλάμε για συναισθήματα, για το πόσο ωραία... Είμασταν όσο είμασταν μαζί, οπότε έχει τέτοια παραδείγματα και, και είναι και ωραία ζωγραφική, ωραία σχέδια όλα αυτά. Έχει τέτοια εξαιρετικά παραδείγματα, γι' αυτό ήθελα να δούμε και την ελληνική τέχνη, γιατί έχει πολύ ωραία κομμάτια στο Μικροπόλυτα. Κοίτα γύρω σου τους πολιτικούς που διαφεντεύουν τη χώρα, αναρωτήσουν... Τι μπορεί να καταλάβανε από αυτό και έχεις την απάντηση. <Σελίου> Αναρωτήσου αν τους ενδιαφέρει μια βαθύτερη κουλτούρα ή η προσωπική προβολή, το χρήμα. Αναρωτήσου ποιος σε κυβερνάει, τι γνώσεις έχει, τι ξέρει από όλα αυτά και θα έχεις την απάντηση. <Σελίου> Όχι με <είμαι> τους σημερινούς. <Σελίου> από, από, από την τουρκοκρατία με υπηρεθώ. Λέμε που, και να σου πω και κάτι, καλώ βρέθηκαν εκεί, διότι εγώ έχω, δελώσει, έχω κάνει δύο, δύο φορές τη φιλοσοφική, τρεις φορές τη φιλοσοφική του καποδιστριακού Πανεπιστημίου που είναι η αρμόδια σχολή για αυτά. Αν δεις τους αν δεις τα project, αν δεις που πάνε τα κονδύλια, αν δεις όλο αυτό, όλο αυτό το πλούτο που έχουμε εμεί εδώ στο αρχαιολογικό μουσείο, στο αυτό, Μένει αναξιοποίητο. Κανένα δοκίμιο, καμία μελέτη, καμία ανάλυση, καμία τίποτα. Μπε στο Μετροπόλιταν ή στο British, στο Λονδίνο και δε τι πλούτος υπάρχει από όλο αυτό διότι οι άνθρωποι τα αγαπήσανε, τα μελετήσανε, θεωρήσαν ότι είναι κοινό κτήμα των ανθρώπων και θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Γράψανε βιβλία, έκαναν έδρε πανεπιστημίων. Γύρω από αυτέ τι έδρε. Οπότε δεν έχει για μένα σημασία αν είναι στην Ελλάδα ή στην Αθήνα ή αν είναι στη Νέα Υόρκη. Εγώ αισθάνομαι ότι αυτά δεν έχουν εθνικό πρόσημο. Είναι ένας παγκόσμιος πλούτος του παγκόσμιου πολιτισμού που μακάρι να τον αξιοποιούσαμε για εμείς αυτό που έχουμε περισσότερο. Πήγαινε στο, πήγαινε στο αρχαιολογικό Μουσείο. Πήγαινε. Έχω πάει και έχω τσακωθεί έχω πάει με, με παιδιά και με φοιτητέ που θέλουν να σκιτσάρουν και έχω τσακωθεί με όλους τους φύλακε. Γιατί ενοχλούμε, ενοχλούμε αν μα κοιτάρουν. Ε, καθόμαστε κάτω για να ζωγραφίσουμε. Δεν μπορείτε να καθίσετε κάτω να ζωγραφίσετε. Έχετε βγάλει την ειδική άδεια. Κάνουμε εκείνο. Κιλοδεκ... Λε και μα μισούν που θέλουμε να αξιοποιήσουμε λίγο περισσότερο αυτό το έκθεμα. Πήγαινε στο Βρετανικό και στο Μεστροπόλ. Δηλαδή συνέχεια όλο το πρωί σχολεία και παιδάκια που τα απολαμβάνουν. <Και>, και με ρωτάς γιατί είναι έξω. Μια χαρά είναι και είναι έξω. <Και> Μια χαρά είναι διάβασε τι μελέτες έχουν γραφτεί Πα, γου, γου, Πήγαινε στο ζωγράφο του Αχιλέα και γκουγκλάρισε τα ρέφρανση. και δες πόσα ρέφρανσεις έχει αυτό το αγκείο προσπάθησε να πάει στο αρχαιολογικό μουσείο που έχουμε και εδώ ένα πολύ ωραίο έργο του ζωγράφου του Αχιλέα Στιβαγμένο στον πρώτο όροφο που αν δεν είναι κλειστός ελίψη προσωπικού διότι έχουν οργανωθεί έτσι οι άδειες του προσωπικού οπότε το μισό χρόνο είναι κλειστός ο πάνω όροφο. έ και προσπάθησε να δεις τι ρέφερας λέει. Θες να διαβάσεις κάτι παραπάνω γι' αυτό. Πήγαινε στο Μετροπόλητα και θα βρεις τόμους. Πήγαινε εδώ και θα ψάχνεις και δεν θα βρεις άκρη. Και όταν θα στείλεις το γράμμα που έστειλα εγώ στην υπεύθυνη και θα της πεις, θα ήθελα να μου δώσει πληροφορίες. Εγώ πήγα με φοιτητέ μου και πήρα τηλέφωνα εδώ πίσω και μου λέει, πήγα και είπα, είμαστε όχι. Oh, Πάλι θα μας ενοχλήσετε oh, oh, oh. που πήγαμε επίσκεψη στο μουσείο με αυτά τα παιδιά που ένα επίσημο σύστημα δεν τους έμαθε 12 χρόνια τίποτα τίποτα τίποτα από πολιτισμό και προσπαθώ εγώ να ανατρέψω μια κατάσταση και πάω επίσκεψη και θεωρούν ότι πήγαμε να τους ενοχλήσουμε. Yeah, yeah. 18 χρόνια παιδιά να πάνε στο μουσείο να εκτιμήσουν αυτό το πλούτο yeah. και μου λες εσύ γιατί είναι μια χαρά είναι στη Νέα Υόρκη. Oh, yeah. μια χαρά.